Μέχρι τώρα ε, εξετάσαμε την δημοκρατία όπως και τα συγγενικά, τα, συγγενικά, τα αντίστοιχα ε, για τις διάφορες φάσεις ε, πολιτιακά συστήματα και είδαμε ότι ο σκοπός της δημοκρατίας είναι η καθολική ελευθερία με άλλα λόγια ότι ένα πολιτικό σύστημα όποιο και να είναι αυτό δεν αποτελεί αυτό σκοπό αλλά μέσων, δηλαδή είναι οι θεσμικές και άλλες ρυθμίσει στις οποίες προβαίνουμε για να πραγματοποιήσουμε το σκοπό που είναι η ελευθερία η ελευθερία θα πρέπει να οριστεί ως αυτονομία δηλαδή η δυνατότητά μας να αποφασίζουμε εμείς αν το διατυπώσουμε με απλά λόγια αντί να αποφασίζουν άλλοι για μας και ανάλογα λοιπόν του πιο πεδίο της ελευθερίας έχουμε στη ζωή μας ζούμε μια ορισμένη περίοδο Φτιάχνουμε και τους ανάλογους θεσμούς, τους αντίστοιχους θεσμούς προκειμένου να ε, επετύχουμε την εφαρμογή της, την απόλαυσή της για λογαριασμό μας. Η... Εδώ λοιπόν ε, υπησέρχεται ο βασικός ενδίκτης ε, που μας δείχνει ότι το σημερινό πολιτικό σύστημα δεν είναι δημοκρατικό και δεν είναι δημοκρατικό διότι δεν έχει ως σκοπό την καθολική ελευθερία, δηλαδή την ελευθερία στα τρία σχηματικά, αν τα δούμε, πεδία ε, της ζωής των ανθρώπων, το ατομικό προσωπικό, το κοινωνικό και το πολιτικό, αλλά μόνο στο ένα, δηλαδή στο πεδίο της προσωπικής μας ζωής. Εκεί άλλωστε μας το δείχνει και το αξιακό μας σύστημα, Είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε εάν κάποιος ε, θελήσει να υπησέλθει στη ζωή μας και να αποφασίζει για μας. Ε, στο κοινωνικο-οικονομικό όμως και πολιτικό πεδίο, εκεί δηλαδή που καλούμαστε να αναλάβουμε ε, ε, δραστηριότητες στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου συστήματος, εκεί που συνάπτουμε συμβάσει επομένως, συμφωνούμε με κάποιον να κάνουμε κάτι κλπ. Όπως το πιο σημαντικό ο τομέας της εργασίας ή ο τομέας της πολιτικής διαπιστώνουμε ότι η κοινωνικο-οικονομική και η πολιτική ελευθερία δεν υπάρχει. Αντί για αυτά έχουμε δικαιώματα όπως λέμε. Δικαιώματα σημαίνει ε, θεσμικές ρυθμίσεις ή κανόνες οι οποίοι αποτρέπουν τον άλλον να παρέμβει πένα, πέραν ορισμένου, ενός ορισμένου ορίου στην προσωπική μα ζωή ή οριοθετούν το έβρος, αν το δούμε κατά την αντίθετη φορά, το έβρος της ελευθερίας την οποία απολαμβάνουμε. Δηλαδή τα, ας πούμε, τα εργασιακά δικαιώματα προστατεύουν το άτομο που αναγνωρίζεται ως ατομικότητα, επομένως ως ελεύθερο άτομο, στο πεδίο της εργασίας, ώστε να υπάρχει η εκχώρηση της ελευθερίας μας, αλλά συγχρόνως να μην παραβιάζεται και η ατομικότητά μας. Να μπορεί, παράδειγμα να είμαι υποχρεωμένος να κάνω αυτό που θα μου επιβάλλει, που θα μου ζητήσει ο εργοδότης μου... Παραδείγματο χάρη, εκεί που όλοι μπορούμε να το αντιληφθούμε, αλλά σε όλους τους θεσμούς αυτό, αλλά να μην μπορεί να ζητήσει περισσότερα τα οποία θα μου υποβιβάσουν την αξιοπρέπεια, την αυθυπαρξία μου ως ανθρώπινη οντότητα. Να μην μπορεί να με στείλει και στο σπίτι να μαγειρέψω, ξέρω εγώ, ή να μου ζητήσει και άλλα πράγματα. Ο σκοπός λοιπόν του, της πολιτείας, και όχι του πολιτεύματο, η πολιτεία είναι το συνολικό Οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό σύστημα δηλαδή αυτό που αποβλέπει σε όλα τα πεδία της ζωής του ανθρώπου ε, να πραγματοποιήσει το, τον πυρήνα των επιδιώξεων του την ελευθερία ε, ο σκοπός λοιπόν της ε, μάλλον η ελευθερία που αποτελεί σκοπό ε, της ζωής μας σήμερα είναι η ατομική και μόνο ελευθερία και τα κοινωνικοπολιτικά δικαιώματα ε, στη δημοκρατία είναι η ε, καθολική ελευθερία, δηλαδή το μία άρχεσθε υπομιδενός όπως θα μας έλεγε ο Αριστοτέλης, στο πεδίο της ατομικής, της κοινωνικο οικονομική και της πολιτικής ζωής. Είδαμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σύστημα της δημοκρατίας, ε, μάλλον το πολιτικό σύστημα της δημοκρατίας, προκειμένου να ε, πραγματοποιηθεί η πολιτική ελευθερία. Όταν μιλάμε για το μη άρχεστε, σημαίνει ότι την πολιτική την διαμορφώνουμε, την συγκροτούμε ε, υπό το πρίσμα της δικής μας παρουσίας εκεί, της δικής μας αυτονομίας, άρα δεν επιτρέπονται συστήματα που εκχωρούν την πολιτική αρμοδιότητα σε τρίτους και αν θυμηθείτε δεν είναι αυτό το σχήμα είναι το προηγούμενο ε, αλλά έχει αυτή την τριμερή διάκριση στο πρώτο μέρος ε, ο πάνω κύκλος ήταν το κράτος που περιείχε όλα είναι όλα τα πράγματα μαζί που τα έχει όλα δικά του και τα ενορχιστρώνει και τα δική η πολιτική τάξη είναι η διοίκηση, είναι η επικράτεια, είναι ε, ε, οι θεσμοί τις δικαιοσύνης, όλα και η κοινωνία είναι έξω από τα συστήματα, δηλαδή είναι τοποθετημένη στο καθεστώς του ιδιώτη. Αυτό είναι το καθεστώς του σήμερινο Περνάμε στο ενδιάμεσο ε, σχήμα που, αν θυμάστε, ήταν μόνο ένας κύκλος, αλλά που τέμνεται σε κάποιο σημείο, που είναι η αντιπροσώπευση, δηλαδή η κοινωνία εγκαθίσταται μέσα στην πολιτεία και... Στο πλαίσιο αυτό ε, έχει την, ε, ε, την ιδιότητα του εντολέα, άρα θεσμοθετείται, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να κάνει το σύνολο των ανθρώπων αυτό που κάνει ο καθένας, να, παίρνει, να σκέφτεται να ανταλλάσσει απόψεις με τον εαυτό της και να παίρνει αποφάσεις, πρέπει να γίνει θεσμός ε, και να έχει, αυτή είναι η αντιπροσώπευση, τις ιδιότητες του εντολέα. Δηλαδή το πολιτικό, το πολιτικό σύστημα τέμνεται σε κάποιο σημείο περισσότερο ή λιγότερο ε, ανάλογα του τι αρμοδιότητες, πώς οι, οι αρμοδιότητες επιμερίζονται μεταξύ εντολέα και εντολοδόχου, αλλά τέμνεται ανάμεσα σε αυτόν, την κοινωνία προκιμένο προκειμένου που είναι εντολέα, και στην ε, πολιτική εξουσία, τους φορείς δηλαδή της διακυβέρνησης οι οποίοι είναι η εντολοδόχοι. Και είπαμε στο πλαίσιο αυτό ότι εντολο, εντολέ, ο εντολέας διαθέτει καταρχήν την αρμοδιότητα να καθορίζει το γενικό πλαίσιο της πολιτικής που θα ασκηθεί, το εναρμονιστικό πλαίσιο, την εναρμονιστική δυνατότητα, δηλαδή σε περίπτωση που διαφωνεί με τις εφαρμογές της πολιτικής που έχει ε, υπαγορεύσει να ε, ζητάει την ε, εναρμόνιση με τη βούληση της κοινωνίας, του σώματος της κοινωνίας, το ανακλητικό δικαίωμα, το, η αναζήτηση ευθυνών, άρα και η απόδοση, ε, η απονομή δικαιοσύνης και ό,τι ακριβώς συνεπάγεται η ιδιότητα των τολέα, την οποία μπορούμε να αντιφανταστούμε στη ζωή μας, εκεί που εξαιρετούμε κάποιον να κάνει κάτι για λογαριασμό μας. Ε, στην, στο σημερινό, για να έχουμε πάντα στο νου μας τα σημερινά ζητήματα και να μπορούμε να τα κατανοούμε καλύτερα, στο σημερινό πολιτικό σύστημα, πολι, πολιτικό σύστημα η, η αντιπροσώπευση δεν υπάρχει πιθανά, δεν τη συναντάμε. Η κοινωνία δεν είναι θεσμός της πολιτείας, είναι η ιδιώτης και επομένως δεν έχει και καμία αρμοδιότητα στο πεδίο της ε, ιδιότητας του εντολέα, δηλαδή, ε, αυτές που προσιδιάζουν σε αυτή την ιδιότητα. Ε, αντιθέτως, όμως, έχουμε προσέξει ότι δηλώνει ότι το σύστημα είναι αντιπροσωπευτικό. Έχει διαπράξει εδώ ένα ε, ημαρτυμένο ιδεολογικό ε, ατόπιμα να ορίζει την συλλογικότητα, την συλλογική ταυτότητα επομένως αυτό που αποκαλείται έθνος, ως ε, μια κατασκευή, μια επινόηση του κράτους. Στην πραγματικότητα επινόηση είναι η επινόηση αυτή, δηλαδή του να αποδίδουμε την ταυτότητα στο κράτος και στους σκοπούς του, αντί να την αναγνωρίσουμε ότι είναι η Συλλογική συνείδηση, η συνείδηση κοινωνίας αυτό που συνέχει δηλαδή ένα σύνολο ανθρώπων για να αισθανθούν συγγενείς μεταξύ τους πολιτισμικά και άρα να θέλουν να υποστασιοποιήσουν αυτή την πολιτισμική οντότητα που έχουν τη συλλογικότητα σε πολιτικό διακύβευμα, σε ανεξαρτησία για να αποφασίζουν αυτοί και όχι άλλοι για τον εαυτότητα αυτή είναι για και όχι τη κατοχή. Ε, ε, στην πραγματικότητα λοιπόν αυτό που αποβλέπουν με την έννοια της επινόησης είναι να πάρουν την ευθύνη της συλλογικότητας για να δικαιολογήσουν το κράτος της πολιτικής κυριαρχίας δηλαδή την απόλυτη κατακράτηση της, του πολιτικού συστήματος του, διοικητικού, του δικαι, δικαι, δικαιοδοτικού συστήματος από το κράτος και άρα τους φορείς του κράτους ε, γιατί δηλώνουν ότι δεν εκπροσωπούν, δεν είναι απόλυτη μοναρχία, δεν είναι ιδιοκτήτες του κράτους, το κράτος είναι ιδιοκτήτης ω νομικό πρόσωπο όλων αυτών, ε, αλλά επειδή δεν μπορεί μόνο του, ο θεσμός μόνος του, να έχει βούληση, πρέπει να του χορηγήσουμε το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό για να παίρνει τις αποφάσεις. Ε, αυτό το ανθρώπινο δυναμικό, λοιπόν, οι κυβερνήτες, οι κάτοχοι της εξουσίας, ε, διατείνονται ότι είναι εντολοδόχοι, αλλά εντολέας δεν είναι η κοινωνία, είναι το έθνος, όπως λένε. Δηλαδή, τι είναι το έθνος εδώ, είναι κάτι το οποίο είναι ανεξάρτητο από την κοινωνία, μάλιστα είναι και μια ιδέα η οποία υποβλήθηκε, όπως μας λέει, στην κοινωνία, προκειμένου να νομιμοποιηθεί, το πολιτικό προσωπικό και να κάνει τη δουλειά του, δηλαδή τη διακυβέρνηση της χώρας. Ε, αυτό ε, αποτελεί αντίφαση με ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός, ότι ε, η, το πολιτισμικό γεγονός δεν εξέρχεται από την κοινωνία, υπάρχει. Ο Γάλλος αισθάνεται Γάλλος επειδή υπάρχει αυτή η συνείδηση του γάλου, ο Έλληνας, το ίδιο ο Ιταλός, ο Γερμανός, ο Τούρκος, οποιοςδήποτε. Επομένως, αυτό που αποβλέπει είναι να δημιουργήσει μια κατασκευή όπου θα αποσπά το ταυτωτικό γεγονός από την κοινωνία στην οποία ανήκει, ώστε να δικαιολογήσει στη συνέχεια το καθεστώς της διακυβέρνησης που δεν δίνει λογαριασμό στην κοινωνία, αλλά στο έθνος. Και γι' αυτό βλέπουμε να γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση η οποία ανάγεται βέβαια και σε, α, κατά τον τρόπο της αποτύπωσης στο Σύνταγμα που λέει ότι ο βουλευτής λειτουργεί κατά τη συνείδησή του ε, δηλαδή το τι αυτός αντιλαμβάνεται ότι είναι εθνικό και τι όχι ο Υπουργός το ίδιο ο Πρωθυπουργό το ίδιο ε, είναι το Γιάννης Κερνάκη και Γιάννης Πίνη ουσιαστικά δηλαδή ε, ο ίδιος τοποθετείται στη θέση και του εντολέα και του εντολοδόχου δεν είναι ότι. Αυτές οι κατασκευές ξεκίνησαν στην εποχή του διαφωτισμού. Ε, κατέτειναν στο να προβάλλουν το έθνος μια ιδέα που ανάγεται στη συλλογικότητα απέναντι στην απόλυτη μοναρχία. Δηλαδή να πούν στο μονάρχη, στο Λουδοβίκο, δεν είσαι εσύ το κράτος, το κράτος δεν είμαστε και εμείς, αυτοί που διατείνονται ότι πρέπει να καταργηθεί η μοναρχία το κράτος πρέπει να το κατασκευάσουμε ως νομικό πλάσμα ότι είναι μια ανώνυμη εταιρεία ας πούμε που θα τις δώσουμε προσωπικό για να αποκτήσει και βούληση. Ποιος θα τις δώσει το προσωπικό αυτό αφού δεν είναι ιδιοκτησία ώστε να υπάρξει κληρονομική διαδοχή ε, αναφερόμαστε στην κοινωνία μόνο για να χορηγήσει το πολιτικό προσωπικό. Επομένως η ψήφος μας δεν έχει αντιπροσωπευτικό περιεχόμενο, η ψήφος δεν είναι κάτι το ουδέτερο. Η ψήφος συνεκτιμάται με το περιεχόμενό της. Δηλαδή, τι περιεχόμενο έχει. Έχει περιεχόμενο νομιμοποίηση σε ενός πολιτικού προσωπικού, το οποίο το διαμορφώνουν άλλοι και το υποδεικνύουν για να το νομιμοποιήσουμε. Έχει ε, αντιπροσωπευτικό περιεχόμενο, επομένω η ψήφος... Δεν έχει μόνο την ομιμοποίηση του πολιτικού προσωπικού, αλλά και περιεχόμενο εντολέα ή έχει και περιεχόμενο διακυβέρνησης και νομοθεσίας, όπως είναι στη δημοκρατία. Επομένως, η ψήφος ορίζει και τον τύπο, την τυπολογία της πολιτιότητας, της ιδιότητας του πολίτη. Ο πολίτης σήμερα είναι υπήκος του κράτους, δεν είναι εταίρος της πολιτείας. Είναι ένας ατελής πολίτης που ανήκει σε, ένα, σε μια κρατική οντότητα. Ε, ο πολίτης της αντιπροσώπευσης, που όπως έχουμε πει είναι ένα ε, πολιτιακό σχήμα που λειτουργεί γέφυρα ανάμεσα στο πρώτο που είναι το αυθεντικό και το, και το τρίτο που είναι επίσης αυθεντικό, η ε, κύριη τύπη δηλαδή διαμόρφωσης του, του, του πολιτιακού συστήματος. Ε, αυτή η γέφυρα λοιπόν έχει τον απλό πολίτη να επιδείξει ο ατελής, ο απλός και ο πλήρης πολίτης, ο πολίτης της δημοκρατίας. Ε, η, η δημοκρατία στο πολιτικό σύστημα, να θυμηθούμε, έρχεται να καταργήσει και το πρώτο σχήμα πολιτείας, που όλα τα παίρνει το κράτος και η κοινωνία είναι ιδιώτης, και το δεύτερο σχήμα που χωρίζει μέσα στην πολιτεία το πολιτι... μέσα στο πολιτικό σύστημα, τις αρμοδιότητες σε αυτές του εντολέα και στις άλλες του εντολοδόχου. Βλέπετε δηλαδή ότι ε, το, ο τελικός σκοπός, η περίοδος της οριμότητας, είναι μια περίοδος η οποία ανάγεται στην δημοκρατία και η δημοκρατία, εν προκειμένου, ε, στο μέτρο που έρχεται να εμπραγματώσει την καθολική ελευθερία, οικοδομή θεσμούς αυτονομίας. Αυτονομίας όχι μόνο στο προσωπικό αλλά και στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό. Οι φορείς του διαφωτισμού που δεν αντιλαμβάνονταν τι σημαίνει αυτό διατύπωσαν απόψεις αξιολογικές οι οποίες ε, ισχύουν μέχρι σήμερα. Παραδείγματος χάρη ο Μπεριζαμένο Κωνστά ε, διατύπωσε την άποψη περί της ανωτερότητας της ελευθερίας των νεωτέρων έναντι της ελευθερίας των αρχαίων. Γιατί, ξαναθυμίζω, οι νεότεροι δεν ανακάλυψαν τη δημοκρατία ε, εν το γίγνεστε. Η δημοκρατία ανακαλύφθηκε μέσα από τις αναγνώσεις της ελληνικής γραμματείας. Αντιθέτως, η δημοκρατία στην, στον ελληνικό κόσμο διαμορφώθηκε κατά την πορεία της οριμότητας. Γι' αυτό και ονομάστηκε δημοκρατία. Ο Δήμος κρατεί. Κατέχει δηλαδή την κυρία πολιτική αρμοδιότητα. Είναι αυτός ο οποίος δεν δίνει απλώς εντολές και ελέγχει, αλλά παίρνει για τον εαυτό του και την αρμοδιότητα της διακυβέρνησης, μια λειτουργία της πολιτικής, και την αρμοδιότητα της νομοθεσίας, άλλη λειτουργία της πολιτικής και την αρμοδιότητα της δικαιοσύνης. Άρα είναι όλα μαζί. Αυτό ε, μαζί με την ιδέα του Μπενζαμέν για την ανωτερότητα της νεότερης ελευθερίας έναντι της ελευθερίας των αρχαίων που συνομολογεί για την απόλυτη σύγχυση και ιδεολογική επιλογή ε, συνοδεύτηκε και συνοδεύεται ακόμη με μια θεωρία ότι η δημοκρατία αυτή η δημοκρατία είναι ένα ολοκληρωτικό καθεστώς ε, Τι είναι η η τι είναι η ατομική ελευθερία, η, μάλλον, η ελευθερία των νεωτέρων που τοποθετείται αξιολογικά ως ανώτερη τη ελευθερία των αρχαίων. Οι σύγχρονοι στοχαστές μας λένε ότι η ελευθερία των νεωτέρων είναι η ατομική ελευθερία. Το άτομο απέναντι στη συλλογικότητα και αν θέλει μπαίνει. Αν θέλει δηλαδή κατεβαίνει στους δρόμους να διαδηλώσει αλλά έξω από το πολιτικό σύστημα. Η ελευθερία των αρχαίων κατά τον Μπενζαμέν Κωνσταν και τους άλλους ποια είναι. Η πολιτική ελευθερία. Την λένε συλλογική. Γιατί. Διότι δεν έχουν συνείδηση του τι σημαίνει. Άρα λένε οι αρχαίοι είχαν πολιτική ελευθερία αλλά δεν είχαν ατομική ελευθερία. Για κάνετε μια προβολή σκέψη και αναλογιστείτε αν ο δυλοπάρικος το πρώτο που θα επιδιώξει θα είναι η αυτοκυβέρνησή του δηλαδή η συγκρότηση ενός πολιτικού συστήματος που θα του δίνει τη δυνατότητα να κυβερνάει αυτός, να νομοθετεί αυτός και όχι κάποιος τρίτος αλλά δεν θα είναι ατομικά ελεύθερος θα είναι δουλοπάρικο. πως μπορούμε να το φανταστούμε αυτό το πρώτο πράγμα που κάνει ο άνθρωπος της βρεφικότητάς του, στη βρεφικότητά του, είναι να σταθεί στα πόδια του. Να αποκτήσει την ατομικότητά του. Δεν εννοείται να επιδιώξει το παντεσπάνι όταν του λείπει το στοιχειώδες. Έτσι δεν είναι. Επομένως, αυτό που δεν συνέλαβαν, είναι ότι για να φτάσει κανείς στην πολιτική ελευθερία, που είναι η ανώτερη έκφραση της δημοκρατίας, τα πιο δύσκολα, πρέπει να περάσει από τα προηγούμενα στάδια, δηλαδή της ατομικής και της κοινωνικο-οικονομικής ελευθερίας. Αλλιώς, δεν είναι δυνατόν να ε, φτάσει κανείς να σκεφτεί την πολιτική ελευθερία. Άρα, η διαδικασία διεύρυνσης των πεδίων της ελευθερίας του ανθρώπου είναι διαδικασία η οποία έχει συγκεκριμένο τρόπο εξέλιξης από το ατομικό στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό. Αλλά έχει συγχρόνως και σορευτικό περιεχόμενο. Αυτός ο οποίος αποκτά την πολιτική ελευθερία έχει ήδη αποκτήσει την ατομική και κοινωνικό οικονομική. Είναι δηλαδή προϋπόθεση για να φτάσει στην πολιτική ελευθερία. Δεν μπορεί να είναι πολιτικά ελεύθερο χωρί να είναι ατομικά και κοινωνικά ελεύθερο. Όλα μαζί παίζουν σε αυτή την περίπτωση σορευτ αυτό απαντά και στο άλλο ζήτημα που είπαμε, δηλαδή της ε, ε, ε, δημοκρατίας και της ε, συγκένειας, εκλεκτικής συγκένειας που την εμφανίζουν να έχει με τον ολοκληρωτισμό. Αυτό που δεν μπορούν να διακρίνουν είναι το γεγονός ότι ο ολοκληρωτισμός Συνεπάγεται τη διάκριση μεταξύ αυτού που κατέχει το πολιτικό σύστημα και του υποκειμένου της εξουσίας. Δηλαδή συνεπάγεται την πολιτική κυριαρχία. Η πολιτική κυριαρχία δηλώνει ότι κάποιος κατέχει οι δύο ονόματι ή με οποιαδήποτε άλλη δικαιολογία το όλον του πολιτικού συστήματος. Και ασκεί την εξουσία που συνεπάγεται αυτό πάνω στην κοινωνία. Υπάρχει ο κάτοχος της πολιτικής κυριαρχίας και το υποκείμενο της πολιτικής κυριαρχίας που είναι αυτός που υφίσταται την εξουσία, η κοινωνία, στο σύνολό της. Άρα λοιπόν, για να υπάρχει ο πρέπει να υπάρχει ο διαχωρισμός αυτός. Κάποιος να κατέχει την πολιτική εξουσία και να την ασκεί πάνω στον ιδιώτη μέλος της κοινωνίας και στην κοινωνία ως σύνολο. Αυτό το συναντάμε μόνο στις πολιτείες που είναι διαφοροποιημένες από την κοινωνία, δηλαδή που το κράτος και όποιος κατέχει το κράτος κατέχει κατά τρόπο αδιέρετο Το πολιτικό σύστημα, τη δημόσια διοίκηση, το στρατό, την αστυνομία, τη δικαιοσύνη και το οικονομικό σύστημα. Ή αν δεν κατέχει το οικονομικό σύστημα είναι τόσο ολοκληρωτική η κατοχή όπως στην περίπτωση του ναζισμού, η κατοχή του πολιτικού συστήματος που ακριβώς εξαφανίζει κάθε είδους πλουραλισμό μέσα στην πολιτική διαπάλη. Στον αντίποδα η δημοκρατία δεν συνεπάγεται αυτή τη διάκριση μεταξύ του κατόχου της, του πολιτικού συστήματος και του υποκειμένου της, πολιτικής, της κατοχής αυτής, της πολιτικής αρμοδιότητας. Δεν έχουμε δηλαδή πολιτική κυριαρχία, διότι δεν έχουμε πολιτική εξουσία. είναι συγκροτημένη κατά τον διαφοροποιημένο τρόπο σε σχέση με την κοινωνία. Επομένως η κοινωνία είναι συγχρόνως κάτοχος της καθολικής πολιτικής αρμοδιότητας και συγχρόνως υποκείμενο της πολιτικής αυτής αρμοδιότητας. Με άλλα λόγια, αρχίζει και τελειώνει η πολιτική αρμοδιότητα στα θέματα η άσκηση της κατολικής πολιτικής αρμοδιότητας στα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει. Μπορεί δηλαδή να ασκηθεί πολλές φορές μέσα στην ίδια μέρα, όταν συνεδριάζει ο Δήμος. Δεν συγκροτεί σύστημα εξουσίας το οποίο επιβάλλεται κατά τρόπο αυτόνομο πάνω στην κοινωνία. Συνεπώς, δεν υπάρχει το υποκείμενο τη πολιτική κυριαρχία για να, α, γίνει, να μεταξελιχθεί σε ολοκληρωτισμό. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν και με αυτό που λέγεται ταξικές διαφοροποίησεις δηλαδή ποιος θα διατυπώσει την άποψη ότι η δημοκρατία είναι ολοκληρωτισμός μα αυτός που δεν έχει, που θέλει αλλά δεν έχει την πολιτική εξουσία στα χέρια του, το πολιτικό σύστημα στα χέρια του δηλαδή αυτός που θεωρεί ότι είναι ολοκληρωτισμός ή αυταρχισμός το να κυβερνάει το σύνολο της κοινωνίας αυτό το έχουμε διαπιστώσει μέσα στο περιβάλλον της πόλης οι ολιγαρχικοί οι λεγόμενοι αριστοκρατικοί αυτό διατείνονταν γιατί χαρακτηρίστηκε στην περίοδο την πρώιμη των κοινωνικών επαναστάσεων ο, ο, ο ηγέτης κοινωνικής επανάστασης που υιοθετούσε το, το πρόταγμα της ισομυρίας της γης, της ισοδιανομής της γης τύρανος, γιατί ακριβώς ήταν τύρανος όχι του λαού αλλά αυτόν που κατήχαν και που τους πήρε βιαίως την περιουσία για την αναδιανύμη στους άλλους. Είτε το, το υιοθετούμε είτε το όχι, αυτό είναι το, το πραγματικό. Και αυτό που μας ενδιαφέρει εμά σήμερα δεν είναι να αποφασίσουμε αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει η δημοκρατία, αν μας αρέσει ή μα, δεν μας αρέσει ένα πολιτικό σύστημα, αλλά να κατανοήσουμε τι έννοιες και να ξέρουμε τι είμαστε και τι δεν είμαστε μέσα σε έναν κοινωνικό χώρο στον οποίο ζούμε. Ένα Άλλο ζήτημα που τέθηκε και που τίθεται ε, και στις μέρες μας με έντονο τρόπο ως προς τη ε, δημοκρατία, το διακύβευμα δηλαδή του τι πολιτικό σύστημα επιλέγουμε, είναι το οποίο είναι καλύτερα τοποθετημένος να κυβερνήσει. Δηλαδή να διαμορφώσει τις τείχες του, του, του, του συνόλου. Εδώ ε, υπάρχει η ολιγαρχική, η αριστοκρατική αντίληψη ότι η λίγη ή ο ένας ε, είναι ο καταλληλότερο γιατί γνωρίζει το φάκελο, έχει καλύτερη αντίληψη των πραγμάτων και υπάρχει και η αρχή της δημοκρατίας που λέει ότι ε, το σύνολο των ανθρώπων που αποφασίζουν ε, δεν ε, αποφασίζει με γνώμονα το άθρισμα των επιμέρους απόψεων, αλλά ένα νέο αποτέλεσμα που βγαίνει ως καταστάλαγμα τη σοφίας όλων μαζί, της διαβούλευση που γίνεται. Αυτό δηλώνει τι, ότι ε, όπως θα μας πει ο Αριστοτέλης, ο οποίος με μεταφέρει τη σχετική συζήτηση, ότι ο ένας από το όλων, ο πολίτης, ένας πολίτης, Μπορεί να κατέχει λιγότερο, να έχει από τι έχει ο ένας και οικός, αλλά δεν είναι έτσι το πράγμα, διότι αφού δεν είναι το άθρησμα των επιμέρους απόψεων αυτό που αποφασίζει ή να έχει λιγότερη ευφυια και αντίληψη των πραγμάτων από ότι έχει ο ενας και ειδικό, αλλά δεν είναι έτσι το πράγμα διότι αφού δεν είναι το αθρισμα των επιμερους απόψεων αυτό που αποφασίζει η ολότητα, σημαίνει ότι η δική του γνώμη προστίθεται στη γνώμη του γειτονά του, του παραπέρα κλπ. Διότι. Η, έχουμε πει ότι η αρχή της ισότητας που πρώτα στην εποχή του, της πρώιμης φάσης της εξέλιξης του ανθρώπου προς την, τον ανθρωποκεντρισμό ε, επικεντρωνόταν στην ιδιοκτησία, θα αντιχωρήσουμε ή θα στον νόμο αν θα είμαστε όλοι ίσοι ή όχι, τώρα επικεντρώνεται σωρευτικά στο πεδίο της προτεραιότητας της ελευθερίας που είναι η πολιτική. Αλλά όπως και στο νόμο, έτσι και στην πολιτική, δεν τέμνουμε την πολιτική, το πολιτικό σύστημα σε τόσα κομμάτια όσοι είμαστε για να πάρει ο καθένας το δικό του. Είμαστε όλοι μέλο, ιδιοκτήτες, άρα κάτοχοι της ολότητας του πολιτικού συστήματος, αλλά σε ιδανικό μερίδιο. Είναι η μοριοποίηση, η ιδιότητα του μορίου, του πολίτη που είναι μόριον, σε επίπεδο ισότητας του πολιτικού συστήματος, όπως θα μας πει ο Αριστοτέλης, και όχι ε, ένας άνθρωπος ο οποίος ε, κα, παίρνει ένα κομμάτι της πολιτικής αρμοδιότητας και πάει σπίτι του. Διότι αυτό θα συνεπήγεται του τη διάλυση της κοινωνίας η πολιτική είναι το συνολικό διακύβευμα, οι λειτουργίες μέσα στις οποίες αναπτύσσεται αυτή η δυναμική που οδηγεί στη συνοχή ή στη διάλυση της κοινωνίας, στη διαχείριση της και Σημασία έχει πώς τη συγκροτούμε λοιπόν αυτή την πολιτική. Άρα λοιπόν μας λέει ο Αριστοτέλης, οι πολλοί κατά αποφασίζουν ορθότερα. Όχι μόνο γιατί η σοφία που εμπεριέχεται στο καταστάλλαγμα της αποφασή τους είναι ορθότερη, αλλά και διότι αποφασίζουν κατά το συμφέρον του συνόλου της κοινωνίας ή του μεγαλύτερου μέρους της. Ενώ ο ένας θα αποφασίσει κατά το συμφέρον το δικό του, των ομάδων που τον επηρεάζουν περισσότερο, αλλά όχι σε αντιστήχηση με τη συλλογικότητα. Προσθέτει δε ο ξενοφών και ένα άλλο στοιχείο. Λέει, δεν κάποια στιγμή σε έναν αφορισμό ε, της σκέψης του ε, λέει, δεν ενδιαφέρεται... Ο λαός, ο Δήμος μάλλον, γιατί ο λαός είναι, η έννοια του λαού είναι ουδέτερη, είναι η πολιτισμική έννοια, δεν έχει να κάνει με το πολιτικό διακύβευμα όπω η κοινωνία των πολιτών ή ο Δήμος. Δεν ενδιαφέρεται λέει για το αν κυβερνάει καλά στο τέλος τέλος ή όχι. Τον ενδιαφέρει να είναι ελεύθερος και αν εκχωρήσει την πολιτική αρμοδιότητα σε κάποιον τρίτον, σημαίνει ότι θα πάψει να είναι ελεύθερος γιατί εκείνος θα αποφασίσει για τον εαυτό του, για τον πολίτη. Για το Δήμο. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο εξηγείται γιατί δεν υπάρχει σήμερα δημοκρατία, όπως και δεν υπάρχει αντιπροσώπευση, αλλά και γιατί, εάν υπάρχει το ένα από τα δύο αυτά πολιτεύματα, δεν μπορεί να υπάρχει το άλλο. Δεν μπορεί να είναι συγχρόνως αντιπροσώπευση και δημοκρατία, ή θα είναι δημοκρατία ή αντιπροσώπευση. Είναι διαφορετικά συστήματα. Και το σημερινό σύστημα δεν είναι ούτε δημοκρατία, ούτε αντιπροσώπευση. Ανεξαρτήτως του ότι έχοντας πάρει την έννοια ή τις έννοιες μάλλον, τις πάντρεψαν μεταξύ τους, αντιπροσωπευτική δημοκρατία λένε και λοιπά, και ε, αποδίδουν τελικά ένα σύστημα που έχει κενωθεί από το περιεχόμενό του. Μιλάνε για δημοκρατία και δεν περιέχει το στοιχείο της δημοκρατίας. Μιλάνε για αντιπροσώπευση και δεν περιέχει ούτε αυτό, αλλά ω εκ είναι και τα δύο. Το ερώτημα τώρα που θα αφέσουμε, αφού αντιμετωπίσαμε το πολιτικό διακύβευμα που οδηγεί στην δημοκρατία, είναι το ζήτημα της οικονομικής ή κοινωνικής ελευθερίας. Καλά, στο πολιτικό επίπεδο παίρνει το πολιτικό σύστημα, η κοινωνία συγκροτείται πολιτιακά και το κάνει δικό της. Η ίδια κυβερνάει, η ίδια νομοθετεί, η ίδια ε, ασκεί και πάρα πολλές αρμοδιότητες της διοίκηση και της δικαιοσύνης. Στο οικονομικό πεδίο τι γίνεται. Εκεί που είναι ένα κέριο ζήτημα για την ε, ζωή των ανθρώπων εν ελευθερία, Σήμερα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, όπως και στο ζήτημα του πολιτικού συστήματος, είναι να συνομολογήσουμε ότι όποια οικονομική θεωρία ε, και να ε, προσεγγίσουμε έχει μονοσήμαντα ένα περιεχόμενο. Να περιγράφει, να αναδεικνύει και να θεωρεί ότι είναι τελικό και οριστικό σύστημα αυτό το οποίο ζούμε σήμερα. Είναι έτσι τα πράγματα. Ποιο είναι το σημερινό σύστημα της οικονομίας. Το ίδιο με το πολιτικό. Κάποιος κατέχει την ιδιοκτησία της οικονομίας που είναι διαφοροποιημένος από τους συντελεστές της. Ποιοι είναι οι συντελεστές. Είναι αυτοί οι οποίοι προσφέρουν την εργασία τους, ουσιαστικά, σύν αυτός ο οποίος κατέχει το κεφάλαιο. Έχει αποδοθεί καταρχάς σε αυτόν που κατέχει το κεφάλαιο αλλά όχι υποχρεωτικά σε αυτόν. Έχει μια μεγαλύτερη αυτονομία η έννοια της ιδιοκτησίας επί του συστήματος διότι μπορεί κανείς να έχει μία επιχείρηση χωρίς την καταβολή κεφαλαίου είναι παροχή υπηρεσιών και προσλαμβάνει εκεί και κάποιους οι οποίοι του προσφέρουν υπηρεσίες αυτό απαντάει και σε ένα ε, μεγάλο ερώτημα που το ξέρουμε ότι το ζήσαμε ε, στη διάρκεια του κυρίως του 20ου αιώνα στην σύγκρουση δηλαδή μεταξύ φιλελευθερισμού και σοσιαλισμού. Ποιο ήταν το διακύβευμα αυτής της σύγκρουσης. Εάν η ιδιοκτησία του συστήματος θα περιέλθει στους ιδιώτες κατά κύριο λόγο ή κατά κύριο λόγο ή κατά στο κράτος. Και όταν εκεί που περιήλθε στο κράτος οδηγήθηκε το κράτο αυτό στον ολοκληρωτισμό όπως ξέρουμε. Εκεί που υπήρξαν ενδιάμεσες καταστάσεις, όπως είναι και η σημερινή, τα πράγματα διαφοροποιήθηκαν ανάλογα με τον χρόνο τους. Στην περίοδο λοιπόν του 20ου αιώνα, το αίμα που χύθηκε δεν είχε να κάνει μεταξύ, στη σχέση μεταξύ του ιδιοκτήτη του συστήματος και του φορέα της εργασίας. Η κοινωνία, δηλαδή ο φορέας εργασίας, ήταν εξορισμού απ' έξω. έπρεπε να προσφέρει την εργασία του και μετά να πάει στο σπίτι του. Ο ιδιοκτήτη του συστήματος, στη μια πλευρά του φιλελευθερισμού θα ήταν ο ιδιώτης, κατά κύριο λόγο, στην άλλη του σοσιαλισμού θα ήταν το κράτος. Η σύγκρουση δηλαδή μεταξύ φιλελευθερισμού και σοσιαλισμού στην πραγματικότητα δεν αντιπροσωπεύει δύο στάδια στην εξέλιξη το, του κοινωνικού ανθρώπου που λέει ο Μάρξ πρώτα θα εμφανιστεί ο, ο φιλελευθερισμός και μετά το ανώτερο στάδιο του σοσιαλισμού, είναι δύο διαφορετικά στάδια μετάβασης από την θεουδαρχία στην νεότερη, στην ανθρωποκεντρική εποχή της πρώιμης περίοδου. Γι' αυτό και δεν θέτει ζητήματα συστήματος, θεωρούν αυτονόητο, ότι όπου υπάρχει σύστημα ανήκει σε κάποιον ιδιοκτήτη, στην πολιτική ανήκει στο κράτος, και σε αυτούς που την ασκούν, που την αίμονται στην οικονομία, στους ιδιοκτήτες της οικονομίας, που είτε μπορεί να είναι το κράτος, είτε μπορεί να είναι ε, ο, ε, ένας ιδιώτης. Ε, είναι δύο διαφορετικά στάδια. Το μεν πρώτο είναι αυτό που ε, διαμορφώθηκε συντοχρόνο και χωρίς βίαιες λύσεις, μέσα από την ανάπτυξη των νέων κοινωνικών παραγόντων που ήταν η αστική τάξη ε, και η νομισματική οικονομία βασικά, ενώ η, ο σοσιαλισμός ήρθε να επιβάλει τη η μετάβαση εκεί που οι κοινωνίες είχαν καθυστερήσει, όπως στη Ρωσία, όπως στην Κίνα, όπως αλλού, από την θεουδαλική στην ε, νεότερη πρώτο άνθρωπο εποχή. Αυτό είναι όλο και όλο. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι η σύγκρουση δεν γίνεται με όρους ελευθερίας, αλλά με όρους ιδιοκτησίας του συστήματος. Ποιος θα το κατέχει. Αυτό να το συγκρατήσουμε γιατί απαντά και στο ερώτημα ποιος ασκεί την εκμετάλλευση, ποια είναι η αιτία της εκμετάλλευσης του ανθρώπου από τον άνθρωπο που ξεκινά τη σκέψη ήδη του Αριστοτέλη, ότι εκεί που παρισφρεί η νομισματική οικονομία... Ε, αναπόφευκτα δημιουργούνται όροι μεγαλύτερης εκμετάλλευσης του ανθρώπου από τον άνθρωπο. Ακόμα και αυτό δεν είναι αληθές, διότι η μεγαλύτερη εκμετάλλευση γίνεται από τον Φεουδάρχη προς το, τα μέλη της κοινωνίας που του ανήκουν, διότι αυτός εκμεταλλεύεται το άτομο στον απόλυτο βάθμο αφού είναι μέλος της του. Αλλά ας το δεχθούμε έτσι. Την εκμετάλλευση τι την ασκεί ο οποίο κατέχει το κεφάλαιο και δεν μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι ο μείζων εχθρός της ε, κοινωνίας και άρα της ε, ε, φορέα της εκμετάλλευσης είναι το κεφάλαιο. Διότι το κεφάλαιο είναι η εκδήλωση, η σορευτική εκδήλωση αν θέλετε, του πλούτου που συνεπάγεται η νομισματική οικονομία. Χρηματιστική οικονομία πρέπει να λέμε, ορθότερα, ε, διότι είναι μια ευρύτερη έννοια αλλά η νομισματική οικονομία για να το καταλαβαίνουμε καλύτερα πιο απλά η νομισματική οικονομία λοιπόν δεν μπορεί να εκλείψει δεν μπορεί να καταργηθεί χωρίς να φτάσουμε στην εποχή των σπηλαίων δηλαδή στη φυσική ανταλλαγή το ζήτημα δεν είναι αυτό και το αντιμετωπίζουμε όπως ξέρουμε σήμερα με την λεγόμενη παγκοσμιοποίηση το ζήτημα είναι πως θα συγκροτήσουμε ένα σύστημα που δεν θα επιτρέπει σε αυτόν που κατέχει κεφάλαιο που κατέχει την ιδιοκτησία του συστήματος εάν την κατέχει κάποιος να ασκεί την εκμετάλλευση και φέρνω πολλές φορές το παράδειγμα εάν κάποιος έχει ε, έναν τεράστιο πλούτο που τον βρήκε κάπου δεν έχει σημασία μην ψάξουμε για να ενοχοποιήσουμε την προέλευσή του έχει βρεθεί με έναν πλούτο στο παγκάρι του και ο ίδιος δεν θέλει να τον αξιοποιήσει. Θέλει απλώς να τον καταναλώνει. Μπορεί να τον κατηγορήσουμε για σπατάλη. Μπορεί να τον κατηγορήσουμε για χίλια δύο πράγματα. Ότι είναι ανάλγητος και δεν ασκεί και φιλάνθρωπη πολιτική. Αλλά δεν μπορούμε να τον κατηγορήσουμε ότι εκμεταλλεύεται κανέναν. Έχει τον πλούτο του. Μικρό ή μεγάλο. Τον σπαταλά. Τον καταναλώνει. Τον φιλάει γιατί είναι φιλάργυρος. Αλλά... Δεν εκμεταλλεύεται κανένα. Αντιθέτως, μπορούμε να φανταστούμε έναν κύριο ο οποίος δημιουργεί μια εταιρεία μεταφορών, στα χαρτιά δεν, δεν, δεν κοστίζει σχεδόν τίποτε, και εάν φτιάχνει και ένα site στο ίντερνετ, και εάν δει κάποια στιγμή ότι κάποιος ενδιαφέρεται να κάνει την μεταφορά, Τη οικοσκευής του από το ένα μέρος στο άλλο μισθώνει ένα καμιόνι που έχει κάποιος τρίτος και μισθώνει και κάποιους Πακιστανούς ή Έλληνες που έχουν ανάγκη και εκεί που προβλέπετε να πάρουν αμοιβή την ημέρα ας πούμε 20 ευρώ τους δίνει 5 αυτός ασκεί η εκμετάλλευση χωρίς να διαθέτει κεφάλαιο επειδή έχει, κατέχει το σύστημα αυτό δεν αναιρεί τη σχέση που μπορεί να γίνει ηγεμονική μεταξύ κεφαλαίου και ιδιοκτησίας του συστήματος γιατί αυτός που έχει μεγαλύτερη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα σύστημα οικονομίας, μια επιχείρηση και να ασκήσει την εκμετάλλευση, είναι αυτό που διαθέτει το κεφάλαιο. Αλλά είναι εξίσου σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε αυτή τη σχέση συστήματος, ιδιοκτησίας του συστήματος και φορέα της εργασίας διότι χωρίς αυτή τη σχέση δεν μπορεί να ασκηθεί η εκμετάλλευση από το κεφάλαιο, τον κάτοχο του κεφαλαίου. Θα το δούμε αυτό πως επιλήθηκε στην πορεία, στον ελληνικό κόσμο, γιατί όπως και στην πολιτική, στο πολιτικό σύστημα δεν μπορούμε να κάνουμε προβολές φαντασίας και επομένως αντλούμε από το ιστορικό παράδειγμα που διαθέτουμε τις πηγές μας, έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε και προβολές φαντασίας για το πώς θα μπορούσε να ανασυγκροτηθεί ή να συγκροτηθεί ένα οικονομικό σύστημα που να μην προκαλεί την εκμετάλλευση. Εάν επιχειρήσουμε με το μυαλό μας, με προβολές φαντασίας δηλαδή, θα διαπιστώσουμε ότι δεν θα δημιουργήσουμε ένα σύστημα που θα έχει κάποια εφαρμογή στο χρόνο, αλλά μια ουτοπία, ό,τι έκανε ο Πλάτωνας και πολλοί άλλοι η ουτοπία διαφέρει από ένα σύστημα πολιτείας όπως είναι η δημοκρατία σε τι στο ότι επεξεργάζεται μια ιδέα η οποία στην πραγματικότητα δεν θα βρει, δεν θα βρει ποτέ πεδίο εφαρμογής ενώ η δημοκρατία ως παράδειγμα το λέω γιατί αφορά όλα τα συστήματα που εντάσσονται σε αυτή την κόσμοσυντική γνωσιολογία είναι μια πολιτεία η οποία θα βρει το χρόνο έχει χρόνο εφαρμογής που είναι ο χρόνος της οριμότητας που μπορούμε να, την, να τον μετρήσουμε κιόλας στην πόρια του χρόνου εξελικτικά αν σήμερα συζητήσουμε για δημοκρατία θα είναι άτοπον δηλαδή όχι ουτοπικών αλλά μη επίκαιρο διότι δεν αποτελεί ανάγκη δεν υποστηρίζεται από τους παράγοντες εκείνους οι οποίοι οδηγούν στη δημοκρατία, οικονομία, επικοινωνία κλπ. και δεν είναι μέρος του αξιακού μα συστήματος. Θα γίνει κάποια στιγμή εάν το επιβάλλουν οι ανάγκες. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η δημοκρατία είναι υπαρκτό σύστημα που δεν αποτελεί όμως αναγκαιότητα ούτε δυνατότητα του παρόντος. Αλλά η αποκριστάλλωση όμως του περιεχομένου των ενιών μας επιτρέπει να βγαίνουμε από τα διλήμματα. Μας αρέσει το σημερινό σύστημα, το υιοθετούμε, δεν μας αρέσει η αναλλακτική πρόταση, είναι η δικτατορία. Όλα αυτά είναι η, η αναρχία αν θέλετε. Όλα αυτά είναι παράγωγα της εποχής που ζούμε. Θα εκλύψουν όλα μαζί εάν μεταβούμε σε μια άλλη εποχή. Και η αναρχία ως ιδεολογία και πράξη και η δικτατορία με την έννοια που την ξέρουμε σήμερα το αυταρχικό καθεστώς και το ε, ε, αυστηρά ολιγαρχικό καθεστώς της εποχής μας που ουσιαστικά προσομοιάζει σε μια αυστηρή, αυστηρά ιεραρχημένη ε, δομή πολιτικού συστήματος που είναι η εκλόγιμη μοναρχία. Σήμερα λοιπόν το οικονομικό σύστημα είναι κατά αναπαραγωγή του πολιτικού συστήματος, δηλαδή διαφεύγει από τους πολιτικούς. Άρα από τους ε, ε, ε, κοινωνικούς συντελεστές της δυνάμισης της εργασίας. Γι' αυτό και ε, είμαστε υποχρεωμένοι να συμφωνήσουμε ότι δεν έχουμε σήμερα κοινωνική ελευθερία. Το άτομο που θα συνάψει σύμβαση εργασίας ή σύμβαση σε ένα πανεπιστήμιο, σε μια αυτοδιοίκηση, οπουδήποτε... Θα συνάψει σύμβαση εξάρτησης. Λέγεται σύμβαση εργασίας, διότι δεν εμπεριέχεται στο μυαλό του ανθρώπου που τη συνάπτει το αξιακό ζητούμενο της ελευθερίας στο πεδίο στο οποίο συνάπτει η σύμβαση. Θα διαδηλώσει για να βρει εργασία εξαρτημένη, για να εκχωρήσει ελευθερία όμως και επομένως θα είναι ευτυχισμένο με αυτή τη λύση εάν του δοθεί να βρει εργασία Στην, ε, όταν υπησέρχεται η κοινωνική ελευθερία τότε το ζήτημα τίθεται στο επίπεδο της εξάρτησης άρα του να μην υπάρχει αυτό το πολιτικό σύστημα να δούμε σχηματικά για να κερδίσουμε χρόνο για είναι τα δύο άλλα οικονομικά συστήματα τα οποία ε, διαμορφώθηκαν κατά την εξέλιξη του ελληνικού κόσμου και τα οποία δεν σημαίνει ότι θα έρθουν και στην εποχή μας αλλά που δείχνουν την κατεύθυνση της εξέλιξης. Μπορεί να βρούμε άλλες θεσμικές λύσεις για να οδηγηθούμε προς τα εκεί που θα είναι παρεμφερείς, ανάλογες ή όχι. Αλλά όμως η κατεύθυνση της εξέλιξης είναι συγκεκριμένη. Μας τη διδάσκει αυτό στο κόσμο. Δηλαδή η διεύρυνση από την, του, του, του πεδίου της ελευθερίας από το ατομικό στο κοινωνικό, οικονομικό και στο πολιτικό. Ε, ποια είναι αυτά τα δύο παραδείγματα. Το ένα είναι αυτό που ανάγεται στην μετάβαση στην κλασική εποχή της δημοκρατίας. Εκεί αυτό που λέμε δημοκρατία και που το γνωρίζουμε στην κλασική του μορφή, ως, στην κλασική της μορφή ως πολιτεία, Περιέχει το στοιχείο της δημοκρατίας στο πολιτικό επίπεδο, όχι στο οικονομικό. Το οικονομικό σύστημα στην Αθήνα του 5ου αιώνα, παραδείγματος χάρη, εξακολουθεί να είναι δομημένο ολιγαρχικά. Απλώς δεν έχει συντελεστές της εργασίας τους πολίτες. Έχει επέλθει μια απόρριψη της εργασίας του πολίτης, την οποία προκάλεσε η μαζική οικονομική μετανάστευση από τις γυτνιάζουσες ή τις πιο απόμακρες χώρες της δεσποτείας. Η αστυνομία παραδείγματο χάρη στην Αθήνα αποτελείται από σκύθες. Όταν πήγαιναν οι Έλληνε έμποροι στις ε, δεσποτικές περιοχές για να πουλήσουν προϊόντα, δεν εκεί προκαλούσαν αλυσιδωτές υπονομέψεις της δεσποτείας. Γιατί όταν εισάγεις την νομισματική οικονομία στη δεσποτεία, σημαίνει ότι την σιαστικά, ουσιαστικά, τις αλλάζεις περιεχόμενο. Παρέμειναν δεσποτικές, αλλά αποσταθεροποιήθηκε το εσωτερικό έδαφος. Ο δουλοπάρικος, που ήταν εκεί, ε, φεύγει γιατί προτιμάει καλύτερα να μεταφερθεί σε μια πόλη και να εργάζεται εκεί, παρά τον αγροτικό χώρο που ζει στην περιοχή της Δεσποτείας, στην Νότια Ρωσία σήμερα, στην περιοχή της Κηθείας. Γιατί η όροι και της ελευθερίας αλλά και της ευημερίας είναι ανώτεροι. Ό,τι θα κάνει σήμερα ένας οικονομικός μετανάστης που θα φύγει από μια ασταθή και φτωχή, αποδομημένη από τον παραδοσιακό της τρόπο του ζήν, ε, χώρα ε, και θα έρθει να ζήσει σε μια Χώρα. Έτσι και τότε το κοινωνικό πρόβλημα, όπω και σήμερα, επεδιώ και το να λυθεί μέσα από αυτέ τι διαδικασίε, όχι επί τόπου, στον τόπο τη παραγωγή του, αλλά δια τη μεταφορά, στι χώρε τη ευημερία. Αυτή η εξέλιξη, που στην αρχή επιδιώχθηκε και στην πόλη να αποτραπεί, δηλαδή να γίνει μαζική εισδοχή οικονομική μετανάστευση και να αλλάξει άρδιν και ο χαρακτήρα αυτού που λέγεται δουλεία. Ε, καταραίει από μια στιγμή και μετά γιατί είναι κολοσιαία η διαθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού που προέρχεται από τη δεσποτεία, αλλά και από άλλες χώρες, πόλεις που είναι πιο φτωκές αλλά είναι χαρακτηριστική των εξελίξεων που γίνουν, που διαμορφώνονται ε, διαμορφώνονται δύο είδη κοινωνίας μία η κοινωνία της οικονομίας μέσα στην πόλη και μία η κοινωνία της πολιτικής, η πολιτική κοινωνία στις δημοκρατίες τι δηλώνει αυτό ότι ο οικονομικός μετανάστης πρώτα πρώτα έχει ένα δυσμενέστερο καθεστώς το οποίο δεν το έχει και ο πολίτης μιας άλλης πόλεως ή ο πολίτης της χώρας ο πολίτης μιας άλλης πόλεως που έρχεται σε μια πόλη στην πόλη υποδοχής είναι μέτικος είναι δηλαδή πολίτης άλλης χώρας άρα ελεύθερος ο οικονομικός μετανάστης που έρχεται από τις χώρες της δεσποτείας ε, έρχεται με εφαρμογή του καθεστώτος της χώρας προέλευσης και όχι της χώρας υποδοχής τι σημαίνει αυτό ότι παραμένει αντικείμενο ιδιοκτησίας η σχέση του με αυτόν τον οποίος τον κατέχει είναι εμβράγματι και οχι ενοχική, παρέχει την εργασία του δηλαδή με όρους εμβράγματος και οχι ενοχικούς. Παρόλα αυτά, νομίζω το λέγαμε την προηγούμενη φορά, η, ο οικονομικός μετανάστης σιγά σιγά αποκτά τα δικαιώματα που έχει, που είχε προηγουμένως ο πολίτης την εποχή της Πρώι, την πρώιμη εποχή της κοινωνία της εργασίας. Γι' αυτό και οι πηγές μας δηλώνουν ότι δεν επιτρέπεται να τον προσβάλλει κανείς, δεν επιτρέπεται να τον ε, υποτιμά, ε, να υποτιμά την εργασία του, πληρώνεται, διαθέτει ιδιοκτησία ο ίδιος, μπορεί να διαθέτει ο ίδιος δούλου αν έχει την οικονομική άνεση, ε, Μπορεί να είναι επιχειρηματίας, από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες και μάλιστα που μονοπολούν ορισμένου ορισμένους τομείς του, της οικονομικής δραστηριότητας του επιχειρήν στην Αθήνα, είναι δούλοι, οι περίθμοι χωρίς οικούντες. Επομένως, πρόκειται για μια σχέση η οποία δεν έχει να κάνει με αυτό που γνωρίζουμε στη Ρώμη αργότερα ή με αυτό που αφορά στις ε, δεσποτικές κοινωνίες τύπου Περσίας, ε, φαραωνική Αιγύπτου, Κίνας και λοιπά που εκεί υπάρχει και η δουλοπαρικία και η δουλεία αλλά που το καθεστώς τους είναι ελάχιστα διαφοροποιημένο άρα από τη στιγμή που ο πολίτης δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τον δούλο στον τομέα της εργασίας και εκπίπτει σιγά σιγά συμβαίνουν δύο πράγματα πρώτα πρώτα το ζήτημα του πώ θα συμμετέχει στην οικονομική αναδιονομία πώς θα εισπράττει δηλαδή ένα εισόδημα για να μπορεί να ζει. Και το δεύτερο, με πώς θα διαμορφώσει τον κύκλο της ίδιας του της ζωής. Ο, που σημαίνει αυτό, πώς θα αντιμετωπίσει την, το νέο του καθεστώς της αεργίας Αξιακά έρχεται ο Ισίοδος με μια φράση και μας το εξηγεί αυτό και μας λέει άλλοτε η αεργία ε θεωρείται όνοιδος, τώρα η εργασία θεωρείται όνοιδος. Ντροπή, Σημαίνει δηλαδή ότι διά της εργασίας προηγούμενος στην εποχή μας. Μπορούσε κανείς να θεωρηθεί μέλος της κοινωνίας ενεργό, να πραγματοποιήσει ένα καθεστώς, να επιτύχει ένα καθεστώς ευμερίας, άρα να αντλεί μισθό, αμοιβή, και βεβαίως να διακρίνει την κοινωνική του ανέλιξη και άρχιση και επιτυχία. Στην εποχή που... Η, αε, η εργασία είναι το όνειδος, που αξιακά δηλαδή απορρίπτεται η ιδέα της εξαρτημένης εργασίας, περιθώριο δεν θεωρείται ο άεργος, αλλά ο εργαζόμενος. Και το διαπιστώνουμε αυτό λοιπόν στη, με την είσοδο στην ε, ε, αντιπροσωπευτική και κυρίως στη δημοκρατική πολιτεία, δηλαδή στην κλασική εποχή όπως λέγεται. Τι συμβαίνει εκεί. Πρώτον, ο πολίτης δεν ξαναδέχεται, δεν δέχεται να υπησέρχεται σε καθεστώς συμβατικό, που σημαίνει εκχώρηση της ελευθερίας. Δεύτερον, την οικονομική του άνεση, άρα την συμμετοχή του στην αναδιανομή του οικονομικού προϊόντος, δεν την επιζητεί όπως διδάσκει η ολιγαρχία με την συμμετοχή του στην παραγωγή, του οικονομικού προϊόντος, αλλά με τη συμμετοχή του στην πολιτική εργασία, στην πολιτική διαδικασία. Δηλαδή θεωρεί ότι η συμμετοχή του στη διακυβέρνηση της πόλης, είτε με την κατοχή αξιωμάτων, είτε μέσα στις συνελεύσεις, την Εκκλησία του Δήμου, στην Ιλία κλπ, είναι εργασία η οποία αμείβεται. Έχουμε τις πηγές που μας μιλάνε για την καθιέρωση ενός οβολού μετά δύο οβολών και μετά σταθεροποιείται αυτή η αμοιβή στους τρεις οβολούς ανασυνεδρίαση ή σε αμοιβέ μισθού που προέρχονται από αυτούς που ασκούν διάφορα αξιώματα στο πλαίσιο της πολιτείας. Αυτό λοιπόν είναι το οικονομικό σύστημα, και το πολιτιακό εν γέννη σύστημα που αποδεσμεύει το άτομο από την οικονομική εξάρτηση αφήνει δηλαδή το οικονομικό σύστημα να είναι δομημένο ολιγαρχικά, να ανοίξει σε κάποιον αλλά απελευθερώνει το άτομο από τις εξαρτήσεις που συνεπάγεται αυτό διότι σε αυτό μεταστεγάζεται ο οικονομικός μετανάστης και ο πολίτης πάβει να είναι σε σχέση εξάρτησης και εισέρχεται στην Εκκλησία του Δήμου και στους άλλους θεσμούς της πολιτείας, τους οποίους διοικεί και αμείβεται γι' αυτό. Αυτή η εποχή είναι η εποχή της σχόλης, της κοινωνίας της σχόλης. Ο Αριστοτέλης θα μας πει μάλιστα ότι το δόγμα έχει ήδη αποκρισταλλωθεί και ανάγεται στο, στην προϋπόθεση της σχόλης ως, ε, για την άσκηση του καλός άρχιν. Το καλός σχολάζειν. Είναι προϋπόθεση του καλός άρχιν, θα μας πει. Η προβληματική αυτή είναι η κυρίαρχη και οδηγής των, ε, μάλλον κατευθύνει των Πελοποννησιακών πόλεμο. Είναι μια ε, υπόθεση η οποία ε, έχει παρεξηγηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, διότι εξετάζεται υπό το πρίσμα των πολεμικών, των ανταγωνισμών και των πολεμικών αναμετρήσεων των πόλεων της εποχής χωρίς να εξετάζεται το ουσιώδες, το γιατί. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος είναι ο κοσμοσυστημικός πόλεμος της εποχής που δηλώνει ότι η κράτοκεντρική εποχή, η εποχή που ο ελληνικός κόσμος ως κοσμοσύστημα ανθρωποκεντρικό μικρής κλίμακας αρθρώνεται σε μια ε, πλιάδα κρατών, πόλεων κρατών το ένα δίπλα στο άλλο που όμως επικοινωνούν που σε, στην επόμενη φάση της οριμότητας η οικονομία διέρχεται οριζοντίως στα κράτη όπως και η επικοινωνία, η, η επικοινωνία της εποχής στην περίμετρο της Μεσογείου και του Ευξήνου με αποτέλεσμα να έχει οδηγηθεί σε μία υπερβάλλουσα εξεπόψιως δυνάμεως παρουσία στο διακρατικό πεδίο αλλά και μέσα στις πόλεις, στις πόλεις κράτη. Με αποτέλεσμα η κοινωνία να επιδιώκει όλο ένα και περισσότερο τη συμμετοχή τη στην πολιτική προκειμένου να αντισταθμίσει την υπεροχή της κοινωνίας. Αυτό λοιπόν το σύστημα που έχει από μια μεριά την ολιγαρχία, που θέλει οικονομικό και πολιτικό σύστημα να ανήκει στου ολίγους και άρα να συγκροτείται με όρου ιδιοκτησία που δεν θα συνεκτιμά την κοινωνία, τα μέλη της κοινωνίας ως ολότητα και από την άλλη τη δημοκρατία που ακριβώς προηγείται των πραγμάτων και διδάσκει την μεταφορά της ιδιοκτησίας στο κοινωνικό σύνολο ή στου συντελέστέ της ε, αυτό το σύστημα λοιπόν οδηγείται στο αδιέξοδό του και αυτό και βλέπουμε ότι η δημοκρατία επιδιώκει όλο και περισσότερο επειδή αυτή δημιουργεί μεγαλύτερες ανάγκες στην, στα μέλη τη ε, αφού όταν απελευθερώνει κάποιον τόσο μεγαλύτερε ανάγκες αναπτύσσει σε όλα τα πεδία ε, βλέπουμε ότι η δημοκρατία της Αθήνας σιγά σιγά επεκτείνει την ε, βούλησή της ε, προς την κατεύθυνση της ε, ζωτικής περιοχής της λεγόμενης Πελοποννησιακής σημαχίας που στην πραγματικότητα είναι η ζωτική περιοχή της Κορίνθου. Η οικονομική αυτοκρατορία της Κορίνθου αναπτύσσεται στα δυτικά. Δηλαδή στην περιοχή του Ιωνίου τόστις της Πελοποννήσου και στην Ιταλική, Χερσόνησο και πέραν αυτής. Η οικονομική αυτοκρατορία των Αθηναίων αναπτύσσεται στη ζώνη του Αιγαίου, στις ακτές της Μικράς Ασίας, στις ακτές της Μακεδονίας και της Στάκης, στον Εύξυνο Πόντο και βεβαίως στην ε, περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Τώρα λοιπόν οι Αθηναίοι σιγά σιγά επιδιώκουν την διεύρυνση του της πολιτικής τους επιρροής άρα της οικονομικής τους επίσης αυτοκρατορίας προς δυσμάς. Ήδη ο Περικλής θα δημιουργήσει την πόλη των Θουρίων που με πολιτικό στόχο απαγόρευσε τους μηδίσαντες, τις πόλεις που μύδισαν να συμμετάσχουν τους πολίτες τους δηλαδή στην απικία αυτή γιατί Διαφορετικά ήταν σύμμαχοι των Αθηναίων. Ε, το, στη συνέχεια επιχειρούν, όπως ξέρουμε, την αποσταθεροποίηση των έλεγχων της, της πονδυλικής στήλη της Οικονομικής Αυτοκρατορίας των Κορινθίων που είναι τα νησιά του Ιωνίου, με πρώτη την Κέρκυρα, ε, κατά τρόπο ώστε να μπορέσει στη συνέχεια να διαμορφώσει τους όρους μιας ηγεμονίας και στη Δύση και από εκεί να έρθει να υποτάξει και την Πελοπόννησο άρα τι να κάνει, να υπερβεί τον κρατοκεντρισμό και να οδηγήσει στην οικουμένη. Αυτό μας το λέει ο Αλκυβιάδη μέσω του Θουκυδίδη όταν τον βλέπουμε να μιλάει στην συνέλευση των Σπαρτιατών το σχέδιο αυτό. Απέτυχαν οι Αθηναίοι και στη θέση τους ήρθε να ε, το δημιουργήσει η Μακεδονία που με τον Φίλιππο αρχικά και μετά με τον Αλέξανδρο ε, ανασυγκρότησε ριζικά το εσωτερικό της μέτωπο και διαμόρφωσε τις προϋποθέσεις να ηγεμονεύσει στην ελληνική Χερσόνησο. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο δεν έρχεται τυχαία αυτή την περίοδο Έρχεται σε μια στιγμή που το αδιέξοδο του ελληνικού κρατοκεντρισμού, του ανθρωποκεντρικού συγκεκριμένα κοσμοσυστήματος μικρής κλίμακας που εδράζεται στην πόλη, είναι πλήρες επειδή ακριβώς βρίσκονται αντιμέτωπες οι δύο μεγάλες ιδεολογίες της εποχής όπως σα περιέγραψα. Με την είσοδο στην οικουμένη, ήδη από το συνέδριο της Κορίνθου, αυτοί που μετήχαν είτε αναγκάστηκαν είτε όχι διαμόρφωσαν ένα νέο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργούσαν οι πολιτίες δεν κατήργησαν τις πολιτίες δεν εγκαθίδρυσε ο Αλέξανδρος και προηγουμένως ο Φίλιππος ένα κράτος πάνω στις πόλεις, καταργώντας τεσσινή. Αυτό που έκανε ήταν να οριστεί αυτοκράτορας, δηλαδή στρατηγός των Ελλήνων στην εκστρατεία για την ε, Ασία. Την ιδέα της Ασίας την είχε διδάξει ήδη ο Ισοκράτης πριν. Τι μας λέει ο Ισοκράτης. Αντί να παρατηρούμε αμέτωχοι και να συμβάλλουμε σε αυτό το χάλι που συμβαίνει αυτή την εποχή με τους πολέμους όπου είναι στρατιές πεινασμένων και εξορίστων που κυκλοφορούν από πόλη σε πόλη και αποτελούν, δημιουργούν συνθήκες αποσταθεροποίησης αντί να σκοτώνονται οι Όλυνες μεταξύ τους γιατί υπήρχε και το εθνικό πρόβλημα καλύτερα είναι να μονιάσουμε και να καταλάβουμε την Μικρά Ασία έως τις παρυφές της και να δημιουργήσουμε εκεί πόλεις, να εγκαταστήσουμε αυτούς που περισσεύγουν από εδώ. Να ειρηνεύσουν έτσι, με την εκτόνωση δηλαδή του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού προβλήματος, οι πόλεις, οι μητροπολιτικές του ελληνικού κόσμου. Η... Ό,τι συμβαίνει σε κάθε εκτατική πολιτική, που γίνεται πάντα για, για το καλό αυτών που θα κατακτηθούν, ε, έτσι και τώρα, όπως και στην εποχή του, του Τροϊκού Πολέμου, που βεβαίως η ωραία Ελένη ήταν το πρόσχημα για αυτό που ήθελαν να επιτύχουν οι Έλληνες με τον πόλεμο αυτό. Έτσι και τώρα λοιπόν, με τον, με τον ε, πόλεμο προς Ανατολάς, ε, χρησιμοποιείται το επιχείρημα της τιμωρίας των Περσών για τις προγενε, προγενέστερες εκστρατείες εναντίον των Έλληνων. Στην πραγματικότητα έρχεται να πραγματοποιήσει αυτή την εκτατική λειτουργία του ελληνικού κοσμοσυστήματος γιατί τα όρια του, που, αυτά που υπήρχαν μέχρι τότε ήταν πολύ ασφυκτικά πια για τις δυνάμεις που κινούσαν την ιστορία. Και γι' αυτό το λόγο συντελείται λοιπόν αυτή η επέκταση, αλλά και συγχρόνως η μετάβαση στην οικουμένη. Η μετάβαση στην οικουμένη λοιπόν συνεπάγεται η διαμόρφωση ενός ε, πολιτιακού οχήματος που επικάθεται πάνω στις πόλεις, δεν καταργούνται οι πόλεις, διαμορφώνεται όμως ένα πολιτιακό πλαίσιο υπερκείμενο μιας κεντρικής πολιτείας, η οποία παρεμβαίνει και λειτουργεί εναρμονιστικά πάνω για τα ζητήματα μάλλον που... Ε, υπερβαίνουν τις πόλεις όπως η οικονομία που είναι διακρατική πια και όχι ε, ενδοκρατική αυτό λοιπόν το φαινόμενο το καινούριο φαινόμενο την, το κοσμοσυστημικό ανάπτυ, α, α, α, α, ανάπτυγμα και της πολιτείας και όχι μόνο της οικονομίας και των άλλων παραμέτρων που είχαν ήδη συντελεστεί είναι ε, έχει αποκλειθεί στην πολιτιακή του μορφή ε, ήδη από τους ε, στοικούς της εποχής, από τη φιλοσοφία της εποχής, ως κοσμόπολη Είναι η οικουμένη που έχει δύο περιεχόμενα. Το ένα είναι η απανταχού της γης που κατοικούνται, η, η, η γη που κατοικείται από ε, ανθρώπους και οι οικουμένη ως φάση που συνέχεται με τον ελληνικό ή τον ανθρωποκεντρικό κόσμο, εκεί όπου δηλαδή υπάρχουν οι κοινωνίες των πόλεων και που από τώρα και στο εξής συγκροτείται με όρους κοσμόπολης. Κοσμόπολη αυτό είναι. Είναι ένα πολιτιακό σύστημα, ένα κράτος, ένα κόσμο κράτος που αφού είναι περιορισμένου εύρους το ελληνικό κοσμοσύστημα, είναι και αυτό περιορισμένου εύρους, το αντίστοιχο σήμερα θα ήταν ένα κοσμοκράτος που θα περιέκλειε τη Γη διότι το ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα αναπτύσσεται στο σύνολο του πλανήτη. Για την εποχή είναι η κοσμόπολη λοιπόν που περιλαμβάνει τα εδάφη του ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος. Ξέρουμε τις περιπέτειες της που μετά τον Αλέξανδρο Διασπάτε έρχεται η Ρώμη και το Ενοποιή αλλά που παρεμβάλλει ως δεσποτική πάρα πολλέ αγγυλώσεις στο εσωτερικό που δεν μας αφορούν αυτή τη στιγμή μετά το Βυζάντιο όπου ολοκληρώνεται ουσιαστικά η έννοια της Οικουμενικής Κοσμόπολης και της Κοσμοπολιτείας που ανάγεται στη Μητροπολιτική Πολιτεία σε ένα πολιτιακό σύστημα δηλαδή που περιλαμβάνει τη Μητροπολιτική Πολιτεία και τις πόλεις. Τι συμβαίνει για να έρθουμε στο οικονομικό σύστημα τι συμβαίνει από την ώρα που ξεκινάει η μετάβαση στην Οικουμένη με το συνέδριο της Κορίνθου. Δεν καταργείται η δημοκρατία. Αντιθέτως ο Αλέξανδρος θα την υποστηρίξει στις Ιωνικές πόλεις παραδείγματος χάρη. Καταργείται όμως η πολιτική μισθοφορία. Το μεγάλο διακύβευμα τη ολιγαρχίας που προκαλούσε εξεγέρσεις των ολιγαρχών. Δεν αποδέχονταν την οικονομική αναδιανομή υπέρ των φτωχών. Υπέρ τη τάξη που δεν στην. Παραγωγική διαδικασία. Καταργείται λοιπόν, γιατί πολλές φορές οδηγούσε και σε, αφού αριόντουσαν την οικονομική αναδιανομή σε δημεύσεις περιουσιών, καταργείται η οικονομική αναδιανομή και τους λένε θέλετε να έχετε δημοκρατία, να έχετε, αλλά δεν θα πληρώνετε τις από αυτήν. Θα ξαναμπείτε στην οικονομική διαδικασία. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι ότι αφού έτσι έχουν τα πράγματα, Ξαναμπαίνουν στην οικονομική διαδικασία οι πολίτες, αλλά δεν αποδέχονται αυτή η ίσοδος να γίνει με τους όρους της οικονομικής εξάρτησης, της εργασιακής εξάρτησης, δηλαδή της απώλειας της κοινωνικής ελευθερίας. Είναι ήδη μέρος του αξιακού συστήματος. Πώς λύνεται αυτό, από τη μια μεριά, με τις απέραντες δυνατότητες που προσφέρονται ε, στους Έλληνες Έλληνε με τη μετάβαση στην οικουμένη και την κατάκτηση της Ασίας. Στρατείες ολόκληρες πολιτών συνοδεύουν τα στρατεύματα ή ακολουθούν στη συνέχεια και φτάνουν μέχρι τη Μέση Ινδία. Οι πηγές μας λένε ότι ε, η, μόνο στην περιοχή που είναι τώρα μεταξύ Πακιστάν και Ινδίας, που ήταν το, το κράτος των... Ε, δραπέτες η λέξη ε, εν πάση περιπτώσει των η Βακτριανοί. Βακτριανοί, μπράβο ε, αναφέρονται σε χίλιες πόλεις που κάποιοι επειδή εντυπωσιάζονται από το γεγονός ότι διαμορφώθηκαν χίλιες πόλεις και αυτό είναι υπερβολικό θεωρούν ότι είναι υπερβολικό, θεωρούν ότι είχαν και σταθμή στρατιωτική ή εμπορία κλπ. Με άλλα λόγια μια αναφέρεται με το ένα ή το άλλο τρόπο σε μια μαζική παρουσία Ελλήνων εκεί πέρα, οι οποίοι βεβαίω αναπτύσσουν οικονομικές δραστηριότητες ε, που δεν έχουν ανάγκη να συνάψουν, να τις ε, περάσουν από σύναψη εξαρτημένης εργασίας. Ε, αυτή η λύση όμως δεν είναι η μόνη. Εκτονώνει απλώς τα πράγματα. Ήδη τα ελληνιστικά κράτη για λόγους που δεν θα εξηγήσουμε τώρα απελευθερώνουν όλους αυτούς τους δεσποτικούς πληθυσμού τη Ασίας και τους εντάσσουν στην οικονομική διαδικασία είτε ως πολίτες, γι' αυτό εμφυτεύονται πόλεις, διότι υπονομεύεται η φεουδαρχία γύρωθεν και συγχρόνως η διοίχηση που είναι καθαρά ανθρωποκεντρική βασίζεται στην νομισματική οικονομία, στο μισθό και λοιπά, αλλά και στην ιδιοκτησία που κατέχουν οι κεντρικές κυβερνήσεις η οποία ήδη διαμορφώνεται με όρους εταιρικότητα Λέμε τη χρυσή λέξη. Η εταιρική, το εταιρικό σύστημα της οικονομίας τι είναι. Το εταιρικό σύστημα της οικονομίας είναι η εφαρμογή, η μεταφορά της δημοκρατικής αρχής, δηλαδή της αρχής της αυτοκυβέρνησης, της συνευθύνης και της συγκυβέρνησης του οικονομικού συστήματος από τους συντελεστές του. Βεβαίως αυτό θα πάρει αιώνες να διαμορφωθεί και θα αρχίσει να επισπεύδεται ε, την περίοδο της πρώτης Ρώμης, της Ρεσπούμπλικα, γιατί τότε έχουμε μια ε, τρομακτική σημασία εφαρμογή λαϊλατικής και όχι απλώς ολιγαρχικής πολιτικής από την πλευρά των Ρωμαίων, στην οποία βεβαίως συμμετέχουν και οι Έλληνες, οι οποίοι ε, εγγράφονται στην χωρία των συμμάχων των Ρωμαίων. Η, η άμυνα πια, αφού καταργούν, απαγορεύουν στην πραγματικότητα τη δημοκρατία ε, η άμυνα των πληθυσμών αρχίζει να οργανώνεται μέσα από ετερικές βάσεις δηλαδή βάσεις αλληλεγγύης στο οικονομικό και κοινωνικό πεδίο όλο αυτό όμως είναι μέρος αυτής της δυναμικής που είπαμε που στην περίοδο της, των ελληνιστικών χρόνων έχει αποκρισταλωθεί, υποχωρεί την περίοδο της Ρώμης για να αποκτήσει μια νέα δυναμική της πρώτης Ρώμης στη συνέχεια γιατί διαπιστώνουμε ότι η νομοθεσία αρχίζει να προσανατολίζεται προς τις ρυθμίσεις αυτές. Ρυθμίσεις δηλαδή της εταιρικής οικονομίας. Για να δούμε τι σημαίνει αυτό. Εάν έχουμε τη συμμετοχή της εργασίας, χωρίς ιδιαίτερη συμβολή κεφαλαίου που πρέπει να συνεκτιμηθεί κοριστά, τότε οι ίδιοι οι συντελεστές της εργασίας διαμορφώνουν το σύστημα, την επιχείρηση και την συνδιαχειρίζονται, συνδιοικούν. Εάν έχουμε συμμετοχή του κεφαλαίου, τότε δημιουργείται μια σχέση εταιρικότητα. Δηλαδή, το άτομο που θα προσφέρει την εργασία του, θα συνεκτιμήσει την εργασία σε επίπεδο αξίας κεφαλαίου και θα μετέχει στην επιχείρηση ως εταίρος. Έχουμε και πολλές άλλες εκδηλώσεις αυτού του φαινομένου. Ε, στο Βυζάντιο αυτό το σύστημα το έλεγαν απλώς σύστημα, συστήματα. Προηγουμένως δίναν άλλες μορφές, άλλες ε, ονοματοδοσίες, όμως ε, Αργότερα το γνωρίσαμε με την έννοια της συντροφίας, της συντεχνίας κλπ. Το σύστημα αυτό της ετερικής οικονομίας, που καταργεί την έννοια της ακρευνούς ιδιοκτησίας του συστήματος, ε, έρχεται να ολοκληρωθεί στην πραγματικότητα ε, στις απαρχές του Βυζαντίου. Και πριν είναι το κύριο σύστημα, στα παρχές του Βυζαντίου όμως γίνεται καθολικό. Οι... Οι συνέπειες αυτού του γεγονότος είναι ορατές, κυρίως, εκεί που είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, όχι το πιο σημαντικό, στον τομέα της δουλείας. Ο Αριστοτέλης είχε πει ότι η δουλεία θα εκλείψει αν τα... η παραγωγή γίνει αυτοματοποιημένη, όπως είναι λέει, στο Βασίλειο των Θεών που ο καφές θα σερβίρεται αυτόματα που θα ε, γίνεται η μαγειρική αυτόματα η παραγωγή αυτόματα και αυτό, ε, αυτό μπορεί να ισχύσει κατά προβολή για την εποχή μας αν θέλουμε για να κάνουμε προβολές στο μέλλον αλλά ε, η κατάργηση της δουλείας έγινε μέσα από τον μετασχηματισμό της εργασίας από εργασία που ανέ, από και της, του, του οικονομικού συστήματος από οικονομικό σύστημα που ανήκει στη διαφοροποιημένη ιδιοκτησία στην εταιρική οικονομία, στο εταιρικό σύστημα. Γιατί αυτό? Πολύ απλά. Εάν εγώ έχω ανάγκη από κάποιους που φέτος αφού έχω ελιές ή θέλω να χτίσω ένα σπίτι ε, τους χρειάζομαι για να δουλέψουν και να κάνω τη συλλογή των καρπών ή για να χτίσω το σπίτι μου. Ε, προτιμώ να προσλάβω κάποιους για ένα χρονικό διάστημα παρά να προσλάβω, να έχω δούλους όλο το χρόνο που σημαίνει να έχω την ευθύνη της υγείας τους για να μπορεί να είναι μάχημοι στην εργασία, να συντελείται η αναπαραγωγή, ώστε να έχω και διαδόχους να μην χρειάζεται να αγοράσω άλλους και ούτω καθεξής και μπορούν να κάθονται το μισό χρόνο γιατί μπορεί να μην έχω δουλειά να τους δώσω άρα μου κοστίζουν περισσότερο οι ίδιοι λόγοι που οδήγησαν στην απόρριψη δηλαδή της εργασίας των πολιτών μέσα από την μαζική είσοδο της οικονομικής μετανάστευση, της εργασία εμπορεύματο ουσιαστικά γιατί αυτό είναι η απόδοση της έννοια, τώρα Έρχεται η εταιρική οικονομία να κάνει άχρηστη, δηλαδή μη οικονομικά χρήσιμη και συμφέρουσα, την δουλεία. Δεν πολλοί αποδίδουν επειδή συμπίπτει με την είσοδο του χριστιανισμού ότι έγινε λόγω του χριστιανισμού. Και οι ιερεί και οι δεσπότες και όλοι είχαν δούλους. Δεν καταργήθηκε λόγω ιδεολογίας αλλά λόγω αυτών των πραγματικών περιστατικών. Ο χριστιανισμός έρχεται να παίξει έναν ρόλο κάπου αλλού. Η αντίδραση εναντίον των Ρωμαίων στην πρώτη φάση ξέρουμε ότι έγινε είτε με επαναστάσεις των πόλεων είτε με αντιστάσεις κρατών όπως τη Μακεδονία στο όνομα της ελευθερίας των Ελλήνων που ήταν η ελευθερία των πόλεων και βεβαίως με τις επαναστάσεις των δούλων. Αλλά έχει αλλάξει η φύση της δουλείας. Οι δούλοι που είχαν οι Αθηναίοι και όλες οι πόλεις στην κλασική εποχή, ήταν δούλοι που προέρχονταν από δουλοκτητικές κοινωνίες, από φεουδαλικές κοινωνίες, δεσποτικές κοινωνίες. Άρα θεωρούσαν ότι το νέο καθεστώς ήταν πολύ ισχυρό. Απόδειξη ότι ε, στην Αθήνα πολεμούσαν οι δούλοι και συμμετείχαν στην εξέγερση εναντίον της τυραννίας των Τριάκοντα. Θεωρούσαν πατρίδα τους στην πόλη. Και αργότερα στην Αχαϊκή Συμπολιτεία ε, η, επειδή οι ολιγαρχικοί δεν θέλανε να πολεμήσουν μετά από μια ορισμένη περίοδο τους Ρωμαίους οι δημοκρατικοί απελευθέρωσαν τους δούλους τους γηγενείς δούλους αυτούς δηλαδή που ήταν δεύτερης ή τρίτης γενιάς και που θεωρούσαν πατρίδα τους την πόλη και αυτοί πολέμησαν ουσιαστικά αυτό λοιπόν το φαινόμενο δεν συναντιέται στην εποχή της Ρώμης γιατί, γιατί οι δούλοι είναι στην πραγματικότητα οι πολίτες των πόλεων ιδίως του ελληνικού φάσματος δηλαδή των ε, ελληνικών πόλεων ή αυτών που μετέχουν όπως οι Θράκες στο ελληνικό πολιτισμικό γίγνεσθε και που τώρα έχουν υποβεβαστεί για λόγου οικονομικούς οι δημοσιώνες αυτοί που αγόραζαν το φόρο ε, ασκούσαν τρομακτική καταπίεση ολιγαρχική για λογαριασμό των συγκλητικών τη Ρώμης και σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν αυτή η δουλεία υποφέρει πολύ δύσκολα το νέο καθεστώς στο οποίο έχουν υποβληθεί. Επειδή υπήρξε και μαζική είσοδος δούλων στην Ιταλική Χερσόνησο, δημιουργείται μια νέα επανελήνηση της, Ελληνικής, της Ιταλικής Χερσόνησου, άρα ένα καθεστώς συνοχής που μπορούσε να δημιουργήσει αυτή την αντίδραση με τις επαναστάσεις. Ποιο ήταν το ιδεώδες των... Ε, Δούλων αυτής της εποχής το Σελευκίδιο το κράτος γιατί γιατί η δουλεία είχε ήδη καταργηθεί στην πραγματικότητα στο Σελευκίδιο κράτος όχι μόνο για τους δούλους που υπήρχαν στις ελληνικές πόλεις αλλά και για τους γηγενείς πληθυσμούς της Ασίας οι οποίοι προηγουμένως ήταν δουλοπάρικοι οι δούλοι ένα 7% υπολογίζεται ότι ήταν δούλοι στα ελληνιστικά κράτη. Οι άλλοι μετήχαν με όρους εταιρικότητα στο νέο αυτό φαινόμενο της οικονομίας, το νέο σύστημα της οικονομίας που είχε ε, επικρατήσει. Οι, ο χριστιανισμός, μάλλον η αντίδραση εναντίον της Ρώμης μετά και την αποτυχία των επαναστάσεων αυτών των δούλων, που είχε και εθνικά χαρακτηριστικά, θα γίνει μέσα από την μετάβαση στην εταιρική οικονομία που στην πραγματικότητα καταργεί και την δικοτομία μεταξύ ολιγαρχίας και ε, δημοκρατίας. Διότι καταργεί τη διάκριση μεταξύ κοινωνικής και πολιτικής ελευθερίας. Στην εποχή της σχόλης, της κλασικής δημοκρατίας, αυτός που μετήχε στην πολιτεία, στη διοίκηση της πολιτείας, ο πολίτης, και λάβαινε μισθό, αυτομάτως, μέσω της πολιτικής ελευθερίας αποκτούσε και την κοινωνική του ελευθερία, διότι δεν ε, ήταν αναγκασμένος να πάει να συνάψει σχέση εξάρτησης από τον, πολι... από τον επιχειρηματία, έτσι, στον τομέα της εργασίας. Τώρα όμως βλέπουμε ότι η κοινωνική ελευθερία αναπτύσσεται και κατακτήεται αυτοτελώς μέσα από την οικοδόμηση της, του εταιρικού οικονομικού συστήματος. Επομένως μπορούμε να δούμε στην κλασική εποχή τη δημοκρατία ως προϋπόθεση και τη κοινωνική ελευθερίας. Γιατί το οικονομικό σύστημα παραμένει ολιγαρχικό. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει δηλαδή η κοινωνική ελευθερία να είναι μια χώρα που έχει κοινωνική ελευθερία και όχι πολιτική ελευθερία. Πάνε μαζί. Στην περίοδο της Οικουμένη με την ανάπτυξη του εταιρικού οικονομικού συστήματος διαπιστώνουμε ότι μπορεί μια να έχει ατομική και κοινωνική ελευθερία αλλά όχι πολιτική ελευθερία το σύστημα να είναι δομημένο ολιγαρχικά ή αλλιώς και βεβαίως η πολιτική ελευθερία ούσα αυτοτελής έρχεται να αποκτήσει άλλα χαρακτηριστικά μέσα από την εταιρική οικονομία που διαμορφώνεται δηλαδή δημιουργείται μια σύνθεση ολιγαρχίας και δημοκρατίας η οποία ταξιδεύει σε όλη αυτή την περίοδο. Ξέρετε ποια είναι η κέρια σημασία αυτής της εξέλιξης προς την εταιρική οικονομία. Το τέλος των δήμων στο Βυζάντιο, ένατος δέκατος αιώνας, όπου αυτή η δήμη που ουσιαστικά ήταν ο θεσμός που αντέτεινε και υπέτασε τον βασιλέα μαζί με τη Σύγκλιτο στις αποφάσεις του, στην Μητρόπολη, στην Κωνσταντινούπολη ε, αυτοί οι δήμοι εκλείπουν γιατί? γιατί η συλλογικότητα αποκτά άλλη βάση τώρα δηλαδή η βάση της συλλογικότητας είναι η εταιρική επιχείρηση όσοι είναι που συγκροτούν μια δράση οικονομική με τους όρους της ετερικότητας και επομένως αποδομείται το συνολικό συλλογικό πλαίσιο γιατί, γιατί έχουμε τις μαρτυρίες των βυζαντινών ιστορικών που κατηγορούν τους βασιλιάδες ότι μαζικά χρίζουν άξιοματούχους, ε, συγκλητικούς και άλλους τους αρχηγούς των συστημάτων, των συντεχνιών για να μπορούμε να συνεννοούμαστε, με αποτέλεσμα να εξουδετερώνουν τη συλλογικότητα του Δήμου. Και οι παλιοί Δήμοι, πράσινοι κλπ, γίνονται απλές φραγίδες στην τελετουργία της βασιλικής αυλής. Ανατρέπεται άρδιν, δηλαδή υπέρ της μοναρχίας, της βασιλείας, η σχέση κοινωνίας και πολιτικής στην Βυζαντινή Μητρόπολη. Εν πάση αυτό το σύστημα της πολιτείας, της πόλεως, της δημοκρατίας ή της ολιγαρχίας και της εταιρική οικονομίας που είναι γενικευμένο. Οδηγεί τα πράγματα του ελληνικού κόσμου μέχρι τη μετάβαση στη νεότερη εποχή, δηλαδή μέχρι τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους και στις περιοχές που έμειναν έξω, μέχρι και το ορόσημο του 1922. Εν της πράγμαση υπήρχε και στον ελληνικό κόσμο μετά. Το συναντάμε σε πολλά νησιά του Αιγαίου, στην Άξο και που αυτή η εταιρική συγκρότηση της, του οικονομικού συστήματος συνέχιζε να υπάρχει. Έχουμε συντάγματα πολύ ενδιαφέροντα γιατί η εταιρική οικονομία πολλές φορές υφαινόταν στο σύνολο του οικονομικού ιστού της οικονομικής δραστηριότητας ενό συγκροτήματο πόλεων κοινών και ουσιαστικά δηλαδή οικονομικό, εταιρικό οικονομικό σύστημα και πολιτικό σύστημα ταυτίζονταν σε ένα. Η περίπτωση των αμπελακίων που προκάλεσε την το ενδιαφέρον και γι' αυτό έχουμε πηγές συγκεκριμένες των σένσημονιστών, είναι πολύ χαρακτηριστική. Το ίδιο συμβαίνει με τους ιδρέους που ε, καταγίνονται με την αυτιλία. με όλο σε όλο τον ελληνικό κόσμο λοιπόν είναι αυτό. Αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι άλλο. Ότι και ο δυτικός κόσμος, η μετάβασή του στην αναγέννηση και μετά, δηλαδή από τη φεουδαρχία που περιήλθε με την... Ε, επέμβαση των Γερμανοσκανδιναβικών φίλων φύλων ε, και την κατάλυση της δυτική Ρώμης έως και τους νεότερους χρόνους που ξεκινάει η μετάβαση πάλι στον ανθρωποκεντρισμό με την παρέμβαση του Βυζαντίου, ιδίως στην Ιταλία, αυτή η περίοδος της αναγέννησης, όπως λέγεται, δηλαδή της μετάβαση στον ανθρωποκεντρισμό γίνεται με τα εργαλεία, δηλαδή με τους θεσμούς και τις δράσεις του ελληνικού ανθρωποκεντρισμού, δηλαδή του οικονομικού και κοινωνικού και πολιτικού συστήματος που ε, επικρατεί στον ελληνικό κόσμο, του ελληνικού κόσμου συστήματο εν η, η εγκατάσταση, η μετεμφύτευση στην Ιταλία, που ποτέ δεν περιήλθε σε ένα καθαρά θεουρδαλικό καθεστώς όπως το τυπικό παράδειγμα της Γαλλίας ε, Πόλεων, έτσι, η μετεμφύτευση των πόλεων ως εναλλακτική πρότασης κοινωνίας στο Φέουδο είναι πολύ χαρακτηριστική. Γιατί αυτό δεν συμβαίνει πέραν των Άλπαιων, παραδείγματος χάρη. Γιατί εκεί συγκροτούνται τα ε, δεσποτικά κράτη ως εναλλαγή στην ιδιωτική δεσποτία που προηγείται στο Μεσαίωνα. Διότι πέραν των Άλπαιων δεν πηγαίνει το Βυζάντιο όπως στην Ιταλία... Αλλά πηγαίνει ο απόϊχός του, το εμπόριο, η πρωτοτυπική αντίληψη των πραγμάτων εκεί που γεννούνται ε, μικροί θύλακες ε, οικονομικής δραστηριότητας, νομισματικής οικονομίας. Πηγαίνει δηλαδή η νομισματική οικονομία με τους εμπόρους της Ιταλίας και του Βυζαντίου. Και η δυναμική των πόλεων διαμορφώνεται μέσα στο Φεούδο. Τι σημαίνει διαμορφώνεται μέσα στο φέουδο. Κοινή την εξέλιξη την ανθρωποκεντρική αλλά ως μέρος του φεουδαλικού πεδίου στο οποίο υπερί... παρίσταται και ηγείται ο φεουδάρχη. Μεταλλάσσεται δηλαδή το φέουδο με αυτή την ανάπτυξη και αλλού όπου η δυναμική των πόλεων αποκτά μεγαλύτερη σημασία βλέπουμε ότι ε, αναπτύσσεται η δυναμική της ανεξαρτησίας των πόλεων όπως στην Ιταλία που καταστέλλεται από τις κεντρικές μοναρχίες οι οποίες έχουν προλάβει και συγκροτηθεί πια σε εδαφικά κράτη Έτσι έχουμε τη μετάβαση από τη μικρή κλίμακα των πόλεων στη μεγάλη κλίμακα του κράτους έθνους στη συνέχεια μετά την απολυταρχία αλλά όλη αυτή η μετάβαση αν την παρακολουθήσουμε θα διαπιστώσουμε ότι γίνεται με τα εργαλεία της μικρής κλίμακας Δηλαδή με τις πόλεις στην Ιταλία, με τα κοινά που γίνονται, τις πόλεις που γίνονται κοινότητες πέραν των άλπεων και βεβαίως με την εταιρική οικονομία. Σήμερα αν διαβάσουμε τα έργα των δυτικών ιστορικών αλλά και των δικών μας που απλώς αναπαράγουν φαινόμενα και έννοιες χωρίς να τις υποβάλουν σε κριτική δοκιμασία θα διαπιστώσουμε ότι θεωρούν ότι αυτό είναι αυτοφιές στοιχείο του Δυτικού κόσμου, του Ευρωπα... Δυτικο Ευρωπαϊκού Κόσμου. Γιατί? Γιατί θέλουν να τοποθετήσουν τον Μεσαίωνα ως γέφυρα με την αρχαιότητα όπως λένε και όχι το Βυζάντιο. Δηλαδή το αυθεντικό, αυτό που αποτελεί συστατικό γνώρισμα και συνέχεια του ελληνικού ανθρωποκεντρισμού της μικρής κλίμακας, το περιάγουν στο περιθώριο προκειμένου να δικαιώσουν τι, την απόκληση, την έξοδο από τον ανθρωποκεντρισμό που συνέβη στη Δύση με το Μεσαίωνα. Και αυτό το φαινόμενο δεν είναι τυχαίο διότι διαφορετικά πρέπει να συνομολογήσουν αυτή την παραρτηματική σχέση με τον ελληνικό κόσμο που συντελείται στο Βυζάντιο αλλά και μετά το Βυζάντιο που είναι ορατό αλλά και συγχρόνως να μην αποδεχθούν αυτή τη μετακενωτική σχέση του Βυζαντίου με τη Δύση. Μετακένωσε ξανά τις παραμέτρους του ελληνικού ανθρωποκεντρισμού από την νομισματική οικονομία και τους θεσμούς της θεμελιώδους κοινωνίας της πόλης, του κοινού, ανεξάρτητα από τους μετασχηματισμούς που είπαμε, την εταιρική οικονομία και όταν έρχεται η στιγμή να την καταργήσουν διότι στην, στον ελληνικό κόσμο η εταιρική οικονομία, το εταιρικό σύστημα ήταν ομοχλός για την κοινωνική ελευθερία των ανθρώπων που εργάζονταν. Στην Δύση μετεξελίχθηκε μετά από ορισμένη στιγμή σε όχημα ελέγχου του, της εργασίας από αυτόν που κατήχε το σύστημα. Και είχε μεγαλύτερη επιρροή θα το καταργήσουν, γιατί θα το θεω... μαζί με τα κατάλοιπα της φεουδαρχίας στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου, με το επιχείρημα ότι αυτά είναι κατάλοιπα της φεουδαρχίας. Αυτό έχει ενδιαφέρον να το δει κανεί γιατί ξαφνικά εάν δεχθεί την κοσμοσυστημική ε, ανάγνωση της κοσμοϊστορίας, θα διαπιστώσει ότι όλα όσα διδασκόμαστε τόσο σε επίπεδο ενιών, όσο και εξέλιξης και τυπολογίας των φαινομένων, είναι τελείως, τελείως άσχετα με αυτό που πραγματικά συνέβη στην ιστορία, αλλά κυρίως μας επιτρέπει αυτή η νέα ανάγνωση να δούμε πού πάει το μέλλον. Διότι αυτό το σύστημα που βλέπουμε, στις τρεις μορφές, δηλαδή κοινωνία της εργασίας, που το οικονομικό σύστημα το κατέχει κάποιο ιδιοκτήτης, ε, κοινωνία της σχόλης, που γίνεται δημοκρατική πολιτεία στο πολιτικό επίπεδο αλλά όχι στο οικονομικό παρόλα αυτά ο πολίτης κατακτά την κοινωνική του ελευθερία μέσω της πολιτικής ελευθερίας και η εταιρική οικονομία που έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια πρώτα, πρώτα θα διαμορφώσουμε μια νέα επιστήμη της οικονομίας με τυπολογία εσωτερική και εξελικτική δυναμική που ανάγεται σε αυτό που αποτελεί το υποστατό της ενός κοινωνικού οργανισμού, δηλαδή την ελευθερία και του τι την παράγει. Το ίδιο και στο πολιτικό επίπεδο. Αυτά λοιπόν τα φαινόμενα είναι ε, χαρακτηριστικά αν θέλετε μιας άλλης ανάγνωσης του κόσμου αλλά μας διδάσκουν επίσης και τον χρόνο στον οποίο ανάγονται. Αν θέλουμε δηλαδή σήμερα να σκεφτούμε τι πρέπει να γίνει, αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε είναι να συζητήσουμε με τους όρους του συστήματος για να αλλάξουν τα πράγματα, γιατί όπως θα δούμε στην επόμενη συνάντησή μας αυτό δεν είναι εφικτό, αλλά από την άλλη να ε, συνομολογήσουμε ότι η εξέλιξη των κοινωνιών, του κοινωνικού ανθρώπου γίνεται με τους ίδιους όρους που γίνεται και η εξέλιξη σε κάστου μέλου της κοινωνίας. Δηλαδή ο κάθε ένας χώρος, το άτομο όπως και το άτομο ως άτομο αλλά και το κοινωνικό άτομο, η κοινωνία έχουν χρόνο εξέλιξης, έχουν μια ορισμένη βιολογία. Όπως το άτομο δεν μπορεί να γεννηθεί στα 80 του ή από τα 10 του να, γίνει, να παρακάμψει ενδιάμεσους ταθμούς και να γίνει 60 έτσι και οι κοινωνίες έχουν τον εξελικτικό χρόνο. Επειδή είμαστε στο στάδιο της πρωτογένεσης του φαινομένου του ανθρωποκεντρισμού, μια φάση μετά τον ελληνικό κόσμο και όχι μια, ένα νέο παράδειγμα, μια φάση, αυτή η φάση λοιπόν ε, ξεκινάει με πρωτογενετικούς όρους, δηλαδή ε, με όρους σταδιακής ανάπτυξης. Άρα δεν μπορεί να κάνει άλματα, εάν παραδείγματος χάρη, ο ελληνικός κόσμος της οικουμένης περίοδος τουρκοκρατίας είχε διατηρήσει τον ρόλο του ε, ως ανεξάρτητος πολιτικά κόσμος, κοσμόπολη, θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι το οικοδόμημα της μικρής κλίμακας, το ανθρωποκεντρικού οικοδόμημα, θα μπορούσε να το ενσωματώσει. Ε, όπως έγινε με την επέμβαση του ελληνικού κόσμου στην Ασία, ενσωμάτωσε τους δεσποτικούς πληθυσμού σε ένα στάδιο το οποίο ανοίγεται στην οικουμένη. Αλλά όταν πρωτογεννάται ένα φαινόμενο δεν μπορεί να κάνει αυτά τα άλματα, να μπει στο λεωφορείο δηλαδή στο μέσο της διαδρομής, θα μπει από την αρχή και θα κάνει όλη τη διαδρομή. Το λεωφορείο δεν θα μπορέσει να πετάξει και από τον Βόλο να φτάσει στη Θήβα χωρίς να διασχίσει τη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Εάν όμως συναντήσει κάποιον στο δρόμο του, στις φάσεις που διανύει στην περιοχή του Βόλου, εκεί μπορεί να κάνει στάση και να τον εγκαταστήσει στο στάδιο, δεν θα τον στείλει στην αρχή του. Αυτό λοιπόν είναι, ε, θα χρησιμοποιήσω έναν όρο οποίο έχει κακοφορμιστεί, είναι νομοτελειακό στη βιολογία της εξέλιξης των κοινωνιών εν ελευθερία. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά δηλαδή. Λοιπόν, αυτά ως προς την σημερινή μας συνάντηση που ολοκληρώνει αυτό τον κύκλο, η, η τελευταία συνάντηση θα ανάγεται στις σημερινές πραγματικότητες, στην ανάγνωση δηλαδή πρώτον της μετάβασης από τον ε, ανθρωποκεντρισμό της μικρής κλίμακας στη μεγάλη κλίμακα, πώς έγινε και γιατί οδηγούμαστε στην εκκίνηση από μηδενική αφετηρία, άρα στο τι συνεπάγεται αυτό για τον ελληνικό κόσμο της σήμερων, μια ερμηνευτική δηλαδή του γιατί και πώς συμβαίνουν όσα συμβαίνουν σήμερα στον ελληνικό κόσμο που δεν τα έχει βρει ακόμα με την εωτερικότητα και δεν μπορεί να τα βρει εύκολα, όπως επίσης και στο που πηγαίνει εξελικτικά ο κόσμος στην εποχή μας. Πρόκειται δηλαδή για αυτά που συμβαίνουν για μια εσωτερική πραγματικότητα, εξέλιξη, κρίση όπως ήταν η κρίση του 29 η παγκόσμια πόλεμη κλπ ή πρόκειται για μια υπέρβαση της φάσης στην οποία είχαμε εισέλθει με την ε, ανθρωποκεντρική μετάβαση του δυτικού κόσμου. Αυτά. Τώρα, ναι. ε, είναι, από το που είπατε, η εξέλιξη αυτή είναι νομοτελειακή, είναι ευθύγραμη η, η νομοτελειακή η, η εξέλιξη αυτή, η εξέλιξη αυτή η διαδικασία, τι μπορεί να κάνει και, γιατί τώρα μάλλον έχουμε κάνει και πίσω, έτσι δεν είναι. Ε, Αν, καμιά εξέλιξη ευθύγραμη. δεν είναι ευθύγραμη. Παραδείγματος χάρη σήμερα, θα το δούμε την επόμενη φορά, ε, ο άνθρωπος θα αρχίσει να σκέφτεται διαφορετικά για τον τρόπο που θα αντιμετωπίσει τα προβλήματά του δηλαδή στους σχετισμούς επειδή ο επειδή κάποιοι δηλαδή καταργούν το κεκτημένο το οποίο είχε μέχρι τώρα κατακτήσει και επομένως διαπιστώνει ότι για να επανέλθει τα παλιά εργαλεία της δράσης δεν αρκούν έτσι άρα μιλάμε για μια γενική τάση η οποία ε, δεν είναι προϊόν της φαντασίας μου αλλά των πηγών που, στις οποίες μας οδηγεί μια κοσμοσυστημική ανασύνταξη του ιστορικού χρόνου άρα αυτού που αποτελεί το ανάλογο της εποχής μας που είναι ο ελληνικός κόσμος και από εκεί μπορούμε να αντλήσουμε την ιδέα πέραν των ενιών την ιδέα μιας εξέλιξης η οποία εξέλιξη θα συνεκτιμήσει πάρα πολλούς παράγοντες, τους οποίους θα τους δούμε. Όπως είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει πια σύνικη στον πλανήτη δεσποτεία, όπως είναι η μεγάλη κλίμακα και το τι παράγει αυτή για να δώσει αποτελέσματα τα οποία ε, θεσμικά θα οδηγήσουν στο ίδιο, το ίδιο διακύβευμα στη λύση του, όπως είναι η κοινωνική ελευθερία, όπως είναι η πολιτική ελευθερία, αλλά με διαφορετικούς όρους. Δεν θα μαζεύονται στην πνίκα παραδείγματος χάρη σε μια πλατεία οι άνθρωποι για να αποφασίσουν. Θα μπορούν με όχημα την τεχνολογία της επικοινωνίας να λύσουν όλα τους τα προβλήματα, δηλαδή να συναποφασίσουν, να βουλευτούν και να γίνουν μέρος του πολιτικού συστήματος. Αυτά όμως θα τα δούμε αναλυτικά την επόμενη φορά. Η, η δουλεία στην ε, πόλη, ε, να διευκρινίσω, δεν υπάρχει Ελλάδα, αρχαία Ελλάδα. Υπάρχει ελληνικό κόσμο σύστημα. Ελλάδα είναι η σημερινή Ελλάδα. Ένα κράτος, ένα έθνος και τέλος. Ε, η δουλεία λοιπόν εκεί, πρώτα-πρώτα στον ιστορικό χρόνο δεν εμφανίζει το ίδιο ανάπτυγμα. Δηλαδή στην εποχή ε, των κοινωνικών, με τα βολών που συνέβησαν στον 7ο-6ο αιώνα ουσιαστικά καταλύεται στις πόλεις που προηγούνται στην εξέλιξη η Αθήνα παραδείγματο χάρη καταργούνται και οι δουλοπάρικοι και οι δούλοι ε, οι δούλοι δεν είχαν την ίδια προέλευση στην εποχή των ομυρικών επόων παραδείγματο χάρη που ήταν εχμάλοντη πολέμου ή όχι ε, Βλέπουμε ότι σταδιακά υπερέχει, όσο προχωράμε προς τους ε, πρώιμους αλλά και τους ε, κλασικούς χρόνους, υπερέχει η δουλεία που ε, είναι εκ, εκ μεταφοράς από τις δεσποτικές χώρες. Η, αυτή η δουλεία λοιπόν στην πραγματικότητα είναι μία έμιστη εργασία, αλλά συγκροτημένη με όρους εμπράγματης ιδιοκτησίας και όχι ενοχικής. Δεν μπορεί δηλαδή να πει φεύγω αύριο το πρωί. Επειδή όμως έχει αποκτήσει μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση, βλέπουμε ότι ε, και με στον δούλο, στο πρόσωπο του δούλου, του, των όλων των δικαιωμάτων που είχε προηγουμένως ο, σε σχέση εξαρτημένης εργασίας πολίτης, ε, βλέπουμε ότι αναγνωρίζεται στον δούλο σε εισαγωγικά η ατομική ελευθερία η ατομική ελευθερία με την έννοια ότι δεν μπορεί παραδείγματο χάρη να μην αναγνωρίσει κανείς την προσωπικότητα του δούλου να τον προσβάλλει επειδή τον έχει στην ιδιοκτησία του εφαρμόζεται η νομοθεσία ως προς το καθεστώς της ε, σχέσης της χώρας προέλευσης και όχι της χώρας υποδοχής αυτό είναι το μυστικό στην έννοια της δουλεία στον κόσμο των πόλεων γι' αυτό και βλέπουμε ότι σταδιακά είναι μια πολύ όμορφη περιγραφή του ξενοφόντα που μας λέει μα πως είναι δυνατόν ο δούλος να μην έχει τόσα δικαιώματα να έχει τον πλούτο την καλύτερα ντυμένος από ό,τι οθεί της πολίτης ε, να είναι πολύ που να ζουν μέσα στην ε, απόλυτη ευημερία κλπ ε, όταν αυτοί κινούν την οικονομία αυτοί κινούν τα πλοία, αυτοί ουσιαστικά δηλαδή εξασφαλίζουν την ευημερία των πολιτών άρα αξιώνουν και έχουν δεν είναι η φιλάνθρωπη διάθεση δηλαδή των πολιτών που οδηγούν σε αυτή την πραγματικότητα αλλά μια ε, σχέση δυναμικής η οποία οδηγεί σε αυτή την κατάκτηση έτσι, τέτοιων καταστάσεων εξελίσσεται πάρα πολύ στη συνέχεια Δηλαδή, σκεφτείτε ότι στην περίοδο των ελληνιστικών χρόνων ο, ο δούλος, όπου υπάρχει, που είναι πολύ μικρό το ποσοστό όπως σας είπα όπου υπάρχει, έχει τις ε, αργίες του την εβδομάδα εκτός από το ότι έχει περιουσία, έχει οικογένεια έχει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία δεν ανάγονται στην έννοια της δουλειάς που γνωρίζουμε, έτσι δεν είναι είναι στοιχεία ενός ελεύθερου ανθρώπου που είναι σε εμπράγματη σχέση όμως με έναν πολίτη Πολλοί δούλοι δεν ανήκαν σε πολίτες, ανήκαν σε άλλους δούλους που ήταν επιχειρηματίες και των δούλους. Το τραπεζικό σύστημα της Αθήνας ανήκε σε δούλους κυρίως. Και πολλά, πολλές άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Η, η δουλεία στις δεσποτικές χώρες, στην Περσία, στην Αίγυπτο κλπ, ε, είναι ένα καθεστώς που προσωμιάζει με τη δουλοπαρική αλλά που δεν είναι δεμένο με τη γη είναι στον Νίκο μέσα που προσφέρει υπηρεσίε είναι αλλού, αλλά δεν έχει ένα τέτοιο καθεστώ δικαιωμάτων και προσωπικότητα. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, όπως το λέτε, στην Αρχή Ελλάδα, το μόνο που δεν είχε και τα πολιτικά δηλαδή. Όχι, δεν είχε τη δυνατότητα της αυτονομίας, δηλαδή να διαρίξει δηλαδή, τη, τη σχέση, να διαρίξει τη σχέση όπω έχει Σήμερα ένας πολίτης μισθωτός που μπορεί να πει βαρέθηκα να δουλεύω ή φεύγω και πάω σε μια άλλη επιχείρηση και δεν θα ρωτήσει τον εργοδότη του. Ε, εδώ βέβαια να ξέρουμε και κάτι άλλο ότι το βλέπουμε αυτό στην πορεία προς την αναγέννηση στην Ευρώπη. Ότι το καθεστώς αυτό προσφέρει, προσφέρει και μια ασφάλεια, αναγκαστική ασφάλεια προς τον δούλο. Δηλαδή βρέξει χιονίση, ξέρει ότι... Θα έχει ένα καθεστώς και άρα μια συγκεκριμένη κάλυψη, έτσι, οικονομική μέσα στον οίκο. Αλλά ε, συνεπάγεται και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις, οι οποίες ε, ανάγονται σε αυτό το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Μην νομίσουμε όμως ότι είμαστε μακριά από το σήμερα. Μην ξεχνάμε ότι, ε, δεν θυμάμαι πώς λειτουργεί τώρα, αλλά υπήρχε μια, όπως ταυτίστηκε με το όνομα του, του εισηγητή, η Οδηγία Μπολκενστάιν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου το νομικό καθεστώς της εργασίας, ενοχική μεν, αλλά το νομικό καθεστώς της εργασίας σε μια χώρα θα εξητάται από την χώρα προέλευσης και όχι από την χώρα υποδοχής. Δηλαδή, για να εφαρμόσουν ένα καθεστώς μειονεκτικότερο, γιατί κατά τεκμήριο αυτός που μεταναστεύει είναι από μια φτωχότερη σε μια πλουσιότερη περιοχή, να εφαρμοστεί δηλαδή ένα καθεστώς μειονεκτικότερο για τον εργαζόμενο, από ό,τι στη χώρα όπου προσφέρει την εργασία. Είναι φαινόμενα τα οποία μπορούν να αποκρισταλλωθούν μέσα σε μια περιοχή διαλόγου που όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, προκαλούν πολύ μικρό ενδιαφέρον σήμερα. Εάν παραδείγματος χάρη ένας πολιτικός βγει σε ένα μπαλκόνι και μιλήσει θα τρέξει πολύς κόσμος γιατί προσδοκά να ακούσει κάτι που θα έχει να κάνει με, την άμεση, με τις άμεσες προτεραιότητες της ζωής του. Ε, εάν ξυπνούσε ένας αρχαίος Αθηναίος, παραδείγματος χάρη, της εποχής της δημοκρατίας και του λέγανε ότι πρέπει να πάει να ακούσει τον πολιτικό στο μπαλκόνι που θα εξαγγείλει, ε, θα τον έπιανε κατάθλιψη ίσως. Διότι θα διορτάτομα σε ποια εποχή ζουν οι Έλληνες τον 21ο αιώνα και περιμένουν τι θα του πει ο πολιτικός που κατέχει την απόλυτη πολιτική αρμοδιότητα ε, και δεν αποφασίζει ο ίδιος. Θα μας βλέπανε με πολύ, πολύ συγκατανεύση ως βιώνοντες ένα καθεστώς δουλείας, καταθλιπτικής δουλείας σε σχέση με το καθεστώς που ζούσαν αυτοί στην εποχή της δημοκρατίας. Αλλά δείτε λίγο κάτι που πρέπει να συγκρατήσουμε. Η η δημοκρατία μας προβάλλει σήμερα στο επιχείρημα της νοτερικής επιστήμης ότι είναι ένα σύστημα προνεωτερικό, δηλαδή ένα σύστημα που εφαρμόστηκε στο παρελθόν και δεν μπορεί να εφαρμοστεί σήμερα. Το ερώτημα όμως που τίθεται δεν είναι εάν η δημοκρατία της Αθήνας θα εφαρμοστεί στην εποχή μας. Η Δημοκρατία της Αθήνας είναι η εφαρμογή της Δημοκρατικής Αρχής στη μικρή κλίμακα της πόλης εκείνη την εποχή. Η... Εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να αντλήσουμε τα στοιχεία της Δημοκρατικής Αρχής. Δηλαδή το σκοπό της και το θεσμικό της οπλοστάσιο. Και να το εφαρμόσουμε σήμερα, ώστε να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί ή οι συνθήκες οι σημερινές δεν Προκαλούν δημοκρατία. Αυτό απαντά σε πάρα πολλά, αν θέλετε, ερωτήματα όπως στις ιδεολογικές διακρίσεις μεταξύ παράδοσης και νεοτελικότητας, ε, βιομηχανικής και προβιομηχανικής κοινωνίας κλπ. Τι σημαίνει η οικονομία της Αμερικής που είναι κολοσσία σε σχέση με την οικονομία της τότε ηγέτητας τη Αθήνα. Βεβαίω ποσοτικά δεν μπορεί να συγκριθεί. Αλλά η δημοκρατία, η οικονομία... Της, των ΗΠΑ με τις δεκάδες εκατοντάδες χιλιάδες σε κάθε επιχείρηση που έχει ε, και το συνολικό μέγεθος της ε, δεν προκαλεί δυναμικές στην μεγάλη κλίμακα των ΗΠΑ δημοκρατία Πολιτειών δημοκρατίας, αλλά προαντιπροσωπευτικού και προδημοκρατικού προ δημοκρατικου συστήματος ολιγαρχικού τύπου σήμερα. Και οικονομίας που είναι δομημένη με βάση την διαφοροποιημένη ιδιοκτησία. Ενώ η οικονομία της Αθήνας του 5ου αιώνα, του 4ου αιώνα παράγει δημοκρατία στη μικρή κλίμακα τη Αθήνας. Αυτή είναι η συγκριτική, το η συγκριτική αναλογία που πρέπει να μας διακατέχει όταν σκεφτόμαστε για τα πράγματα. Δεν μας ενδιαφέρει λοιπόν η εφαρμογή της δημοκρατικής αρχής στην Αθήνα αλλά η άντρηση των στοιχείων της δημοκρατίας για να τα δούμε στη σημερινή εποχή. Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις και ποιο είναι ο χρόνο τη δημοκρατία. Στο δεύτερο που πρέπει να συγκρατήσουμε ως ιδεολόγημα που αποκρύπτει την ιστορία είναι ότι η δημοκρατία υπήρξε υπόθεση 1,5-2 αιώνων. Είναι και αυτό μεγάλο ψέμα. Είναι η δημοκρατία της εποχής του κρατοκεντρισμού που αν θέλετε στο οικονομικό επίπεδο όπως είπαμε είναι ατελέστερη από τη δημοκρατία της εποχής της οικουμένης. Αλλά η δημοκρατία υπάρχει από την εποχή του, κλεισταίνει και τελειώνει τον 19ο αιώνα με την είσοδο στα κράτη-έθνη και στο δικό μας κράτος-έθνους. Οι Βαβαροί κατήργησαν το σύστημα των κοινών και τα πολιτικά συστήματα που υπήρχαν μέσα. Ο Ρίγα στο συνταγμά του μας έλεγε ότι θα πάμε σε ένα εδαφικό κράτος, δηλαδή μεγάλης κλίμακας, αλλά συγκρατώντα το κεκτημένο τη Κουμένη, αλλά και τη δημοκρατία που την ήθελε να εφαρμόζεται γενικώ.